Ακούτε Radio Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ, 3W Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Radio Music Heaven, σαν. Ζων... Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες θα στέλνουν. Αγίου, 언제, δυνατήρια. Τζουάκι, τζουάκι, τζουάκι. Κάθα πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Δίνος. Ο διαδικτυακός συμπέθερος. Σας δίνει ραντεβού στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Μουσική συνάντηση. 2 ώρες. Μοιραζόμαστε τραγούδια που αγαπάμε με φίλους. <σομίως> Πες το τραγουδιστά. <σομίως> Θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. <σομίως> Πες το τραγουδιστά. Γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. καλώ ήρθατε, μαζί είναι πάντα καλύτερα Με τη μουσική που αγαπάμε Και απόψε με τραγούδια Από τον τρίτο διαγωνισμό ε, Τραγουδιού του Music Heaven Ο οποίος Σχεδόν μια εβδομάδα πριν Τελείωσε για τρίτη Συνεχή φορά Καλώς ήρθατε φίλοι Και απόψε θα ακούσουμε τραγούδια Από το φοιτηνό διαγωνισμό Θα ακούσουμε τραγούδια ε, των δημιουργών Που συμμετείχαν στον διαγωνισμό αλλά θα τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από τη δισκογραφία τους ή μη δισκογραφημένα έτσι που μα χάρισαν Καλησπέρα στο Δωμάτιο Επικοινωνίας στην Αλγιόνη, στην Γκου, στον Γκώστα στον Κουκάτι, στον Λουκά, στη Μέρη στον Νίκο, στην Όλγα στο Ψιψί, στη Σαπουνόφουσκα στον Πέρτ, καλησπέρα Σε μια εποχή που τα καλά νέα δεν περισσεύουν, έτσι, είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να υπάρχει ένας διαγωνισμός τραγουδιού, ένας διαγωνισμός που μας έδωσε τη δυνατότητα για μια ακόμα φορά να γνωρίσουμε νέους δημιουργούς, να, να ακούσουμε πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για όσους ε, πιστεύουν ότι το ελληνικό τραγούδι δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Ε, μια νομίζω η καλύτερη διάψευση ήταν αυτός ο διαγωνισμός και όλα αυτά που μας έφερε ε, και γνωρίσαμε μέσα αυτόν. Να πω καλησπέρα και στου φίλου που δεν είναι στο δωμάτιο επικοινωνία και αν θέλουν μπορούν να έρθουν παρέα μα. Βλέπω τον, τον Νίκο Παπ, την Ευαγγελία Σακελαρίου, τον Αλφαγουλφ, τον Νικόλα. Καλησπέρα σε όλου σα και την Αλκιόνη. Ε, δεν είμαι μόνο μου απόψε, έχω παρέα. Έχω ένα μέλο, ε, το οποίο δεν το ήξερα, το γνώρισα μέσα από το διαγωνισμό. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του. Ε, το αναφέραμε και τη βραδιά, εδώ που ήμασταν παρέα, την περασμένη Παρασκευή του τελικού. Και του ζήτησα, όπω ζήτησα και από άλλου φίλου, να είναι εδώ παρέα μας απόψε και να ακούσουμε και το τραγούδι του, να ακούσουμε και άλλα πράγματα από αυτόν και γενικά να μοιραστούμε και τραγούδια, απόψει σχετικά με τον διαγωνισμό που τέλειωσε την περασμένη Παρασκευή. Ε, ζήτησα και από άλλου φίλου, είναι αλήθεια, να, να μπορέσουμε να τα πούμε απόψε. Ανταποκρίθηκε ο Δημήτρη, ο Δημήτρη Καρά, το μέλος Βένσονα και τον έχω παρέα μου ε, απόψε. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Δημήτρη. Καλώ ήρθατε και, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σε φιλοξενούμε. Μια που εγώ το είχα πει εξ αρχής, ένα από τα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει το διαγωνισμό, ένα από τα 12, έτσι κι αλλιώ ο διαγωνισμό έχει τελειώσει. Και άρα εδώ μπορούμε να το λέμε: ε, ήταν στο τραγούδι Στην Παλάντα τη Υπομονή, ε, που έγραψε ο Δημήτρη. Άρα με την ευκαιρία να πω για μια ακόμα φορά, τουλάχιστον από τη μεριά, για αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω λίγο συμπέθερε εδώ, μου επιτρέπεις, να μου επιτρέπει ότι αυτό το κομμάτι το έγραψα το 2008. Έτσι. Και από τότε ουσιαστικά μα επιπλάνε με την καραμέλα τη κρίση. Είχε βάλει και μουσική τότε ή του τείχου έγραψε το 2008. Και τη μουσική, yeah. και τη μουσική όλα, όλα το 2008. Ιανουάριο του 2008. Και το τραγούδι αυτό βγή, βγήκε πρώτη φορά στο φως στο διαγωνισμό ή είχε ακουστεί, ε? Εντάξει, το, το παίζω σε live, η αλήθεια είναι, αλλά ε, έτσι δημόσια πιο πολύ, α πούμε, πρώτη φορά στο, στο διαγωνισμό του Μιουζικήδενη. Και αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά πολύ επικαιρό Δημήτρη, και έχω την εντύπωση ότι θα είναι επίκαιρο για πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώ και εγώ. <laughs> Α ελπίσουμε, ελπίσουμε ότι δεν θα είναι. Έτσι, κάτω, Έτσι. Αυτό θα είναι Έτσι. το καλύτερο για όλου μα. Ε, να, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε πρώτα το τραγούδι του Δημήτρη, το, το, την παλάτα τη υπομονή, και μετά θα ακούσουμε και ένα ενδιαφέροντα. Το τραγούδι τερμάτισε στη θέση νούμερο 14, στον τελικό. Ε, πήρε 583 ψήφου. Και είναι η Μπαλάντα τη Υπομονή. Θα σα πω, όσου δεν είναι μέλη του Music Heaven και άκουσαν το τραγούδι το οποίο το είχα στο αυτοκίνητο <laughs> μαζί μου, θα, το έχω γράψει σε ένα συντέχον και το άκουγα στο αυτοκίνητο, όσοι τα ακούσαν μου είπαν πραγματικά ότι πρόκειται για ένα θαυμάσιο τραγούδι. Άρα, Δημήτρη, όσο πιο σύντομα βγει στο φω, νομίζω τόσο, περισσότερο, τόσο καλύτερο θα είναι για πολλοί κόσμο που θεωρώ ότι ε, θα το βρει ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε όλη παρέα και για όσου ενδεχομένω δεν το άκουσαν, την Μπαλάντα τη Υπομονή σε μουσική στίχους και ερμηνεία του Δημήτρη Καρά που μας κάνει την τιμή και τη χαρά να τον έχουμε παρέμβαση εδώ και να ακούμε μαζί τραβούδια απόψε ήμουν στον κόσμο που μικρός μα ήταν ωραίος κόσμος στις γειτονιές μυρίζε φως μέσα στο σπίτι δυοσμός φώναζε η μάνα μου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 Τους δασκαλούς δεν έννοιαζε Τη γράφει το βιβλίο Το μόνο που τους έκαιγε Πότε θα πάει δύο Με τις πλακίες που ακούω κάθε μέρα Θα τα τυναίσω τα μυαλά μου στον αέρα Με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου έχουν μείνει,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 Μ αυτά που δόξαν στο λαό Βάρια και πώς να παίξει Πώς να σηκώσει ανάστημα Και πώς να τραγουδήσει Όταν η τσέπη και και όλοι μιλούν για κρίση Δεν γίνεται έτσι ρε, παιδιά να πάει μπροστά ο τόπος Δε φτάνει μόνο η δουλειά Δε μόνο ο τρόπος Λείπει ψυχή που δίνει πνοή Σε κάθε ανθρώπινη πράξη Λείπουν τα όνειρά και οι προσευχές <Ρι> Αυτός ο κόσμος να αλλάξει Με με βλακίες που ακούω κάθε μέρα θα τα τυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα Με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου οχουν μείνει θα πω στην άσα να με στείλει στη σελήνη Με τις βλακίες που ακούω κάθε μέρα θα τα τυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα κι αν πάει κι άλλα αυτή η κατάσταση, Δημήτρη Θα πάρω φορά και θα πέσω από τον πλανήτη Ηταν η παράδοση τη υπομονή για όσου δεν ε, την είχαν προσέξει ή δεν είχαν ακούσει τον διαγωνισμό. Όσοι το άκουσαν νομίζω ότι το έχουν μάθει ήδη. Εγώ πάντω το τραγουδάω. Είναι, νομίζω ότι το, το ξέρω χρόνια αυτό το τραγούδι, ε, Δημήτρη. <laughs> και ίσω αυτή είναι η επιτυχία ενό τραγουδιού να μπορεί να περνάει έτσι, από το ένα στόμα στο άλλο και να, να, να σου βγαίνει όπω πνιζερό. Κάπω έτσι. Σίγουρα, σίγουρα είναι και αυτό. Και σίγουρα είναι και να. Να μπορέσει να πει κάτι το οποίο αφορά και του άλλου, έτσι δεν είναι. Ναι, και από ό,τι βλέπω γιατί εσύ δεν είσαι στο δωμάτιο επικοινωνία. Τα παιδιά μου λένε ότι είναι και επίκαιρο. Ε, μου λένε ότι είναι πολύ ωραία η Θάρα. Βλέπω εδώ είναι ένα σχόλιο. Ωραίο. Ο Κουκάτη επίση μα ακούει, ο, ο Αντώνη, από την Κύπρο. Γιατί ένα καλό που έχει το διαδίκτυο είναι ότι ε, μαζευόμαστε από πολλά μέρη τη Ελλάδα και εκτό Ελλάδα ε, και ακουγόμαστε. Έχουμε Κύπρο, έχουμε Θεσσαλονίκη, έτσι, έχουμε Αθήνα. Δεν ξέρω πού βρίσκονται όλα τα παιδιά που μα Το περίμενες, Δημήτρη, ε... να έχει μια αποδοχή τέτοια του τραγούδι σου. Το περίμενες, το ήξερες, το έβλεπε από τα live που τραγουδάες. Είχα... Είχα μαζέψει πολύ ενέργεια σε αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι, τότε που το γραφα, έτσι, γιατί έχουν περάσει και χρόνια από τότε. Ε... Ήθελα να περάσεις στο τελικό από και πέρα στο τελικό ενό στους τελευταίους 40. Mm -hmm. ε, δεν το περίμενα, όχι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Γιατί mm. το νούμερο 14, για μένα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ. Δηλαδή, 583 ψήφους σε μία διαδικασία, όπως αυτή του Music Heaven, δηλαδή χωρίς κριτικές επιτροπές, μόνο με τους ανθρώπους που ακούγαν τα τραγούδια και δήλανε ψήφους, θεωρώ ότι είναι μια, ε, ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι στο Music Heaven δεν έτυχε να έχω κάποιο, κάποιο φίλο. Δεν... Έγινα ουσιαστικά μέλο ε, αφού το έμαθα για το διαγωνισμό, α πούμε. Ε, οπότε εντάξει, θεωρώ ότι πέταξε κάπως άχαρτα χαρταέτο, με την αξία του το κομματάκι αυτό. Και, έτσι, και νομίζω ότι έτσι πέταξαν τα περισσότερα τραγούδια Δημήτρη, γιατί α, εγώ, διάφορα εγώ, ακούστηκαν τι μέρε του διαγωνισμού. Ε, Εμεί, εξάλλου, τον Δημήτρη δεν γνωριζόμαστε. Η αφορμή για να είμαστε εδώ απόψε και να κάνουμε την εκπομπή ήταν το τραγούδι. Έτσι. Το οποίο μου άρεσε και έτσι επικοινωνήσαμε με Δημήτρη και τον έχουμε εδώ παρέα μα. Ούτε εγνωριζόμαστε ούτε εξάλλου νομίζω ότι λειτουργεί έτσι η μουσική. Αυτό είναι μια λογική Eurovision η οποία ξέρετε που κάθε χώρα υποστηρίζει την άλλη αλλά αυτό εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα τραγούδια νομίζω ότι είναι πολύ ξεπερασμένο και μακριά από μας. Εδώ είναι πολύ ωραίο το ότι ακούστηκαν νέοι δημιουργοί. Ε, που δεν θα τους γνωρίζαμε. Μια που το είχα πει τη βαριά του τελικού Δημήτρη και με διόρθωσε, mm -hmm. δεδομένου ότι ο ονομαδεπόλημό σου είναι ακριβώ το ίδιο, με του Δημήτρη Καρά που επίση είναι τραγουδοποιό, mm -hmm. αλλά έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο, δύο δίσκου. Εγώ λοιπόν Φέβαια. όταν είδε το όνομα Δημήτρη Καρά, θεώρησα ότι είναι ο Δημήτρη Καρά, ο τραγουδοποιό που έχει κάνει την ASTV και ακόμα ένα άλμπομπ τώρα, δεν το θυμάμαι. Δ, δικαιολογημένα, δικαιολογημένα. έχει κάνει νεότερου δύο δισκογραφικέ δουλειέ, είναι και εξαιρετικό τραγουδοποιό. Από, από τη στιγμή, είπε Δημήτρη που ετοιμάζεις. Πόσο θα το δημοποιήσεις αυτό. Κα από δύο δεν μπορεί να αλλάξει το όνομά του. <laughs> Μήπως σκέφτες να βάλεις ενδιάμεσα κάτι άλλο, ένα πατρικό, κάτι. Γιατί είναι αλήθεια ότι ας πούμε θες να κάνεις ένα live. Και ναι. λέει ότι τραγουδάει ο Δημήτρης Καράς εκεί. Η σύγχυση μπορεί να υπάρξει. Σωστό. Σωστό. Κάτι θα σκεφτώ. Δεν θα το θα έχεις σκεφτεί, σκεφτεί. ακόμα. Χωρίς να, χωρίς να χαλάσω κάτι από το όνομα, βέβαια, έτσι. Γιατί το όνομα των ανθρώπων κουβαλάει και μια ιστορία, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Εγώ υποσκέφτηκα, α πούμε τώρα που το συζητάμε, <laughs> και μια που μα ακούν κι άλλοι μπορεί να έχουν ιδέα, δεν ξέρω πώ. Έχω σκοτάξει με ιδέε, νέα μέρα. Α πούμε, θα μπορούσε να μπει ας πούμε, ένα πατρόνιμο ενδιάμεσα. Δημήτρη Κάπα Καρά, α πούμε έτσι. Κάτι τέτοιο, ναι. Ούτω ή άλλω να δηλώνει ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό, ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που λε. Θα το λάβω Ο, ο Δημήτρη Καρά, λοιπόν, είναι το δικό μα μέλο Βένσονα. Ένα ε, άνθρωπο ο, ο οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό, αλλά δεν είναι μόνο η Μπαλάντα τη Υπομονή. Το τραγούδι με το οποίο τον γνωρίσαμε, έχει καρώσει και άλλα τραγούδια. Πόσα τραγούδια Δημητρή έχει γράψει, Έχει γράψει πολλά τραγούδια. Έχω γράψει αυτή τη στιγμή. δεν ξέρω, πάνω από 20 σίγουρα. Άρα, δίσκο έχει έτοιμο. Ναι. <laughs> Θεωρητικά. Θεωρητικά. Θεωρητικά ναι, Γιατί... <laughs> έχω βρίσκο έτοιμο, έτσι. Γιατί έτσι και αλλιώ πρακτικά πλέον, νομίζω έτσι όπω πάει η δισκογραφία. Έτσι, διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη του Σοκράτη Μάναμα όπου έλεγε mm -hmm. ότι από τους δικού του δίσκους πλέον δεν παίρνει, έχει να πάρει δικαιώματα από τη διάβαση εδώ και 7 χρόνια Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις εκδόσεις, ο Γιαννίκος θυμάστε που έχει πάρει τα δικαιώματα όλες, τη Σλίρα πλέον είναι κάπου Φερίσκεται. στη φυλακή, στη φυλακή. Ε, και πλέον ο άνθρωπος δεν παίρνει δικαιώματα από, τις, από yeah. τους δίσκους του yeah. και σκέφτηκε από ότι διάβαζα να τα ξαναϊχογραφήσει και να τα πουλάει στα live Όπω κάνουν πλέον πάρα πολλοί καλλιτέχνε και από το εξωτερικό. Ε... Κοίτα, ίσω ίσως είναι, αν μου επιτρέψει, και μια ευκαιρία να, να αφήσουμε λίγο και τον ψηφιακό κόσμο και να γυρίσουμε πάλι στο πιο παραδοσιακό. Έτσι, στην απευθεία επικοινωνία του τραγουδοποιού με το κοινό, α πούμε. Ναι, αλλά α πούμε, αν θέλει κάποιο, άκουσε την παλάτα τη υπομονή και θέλει να την ακούει. Πώ θα την ακούσει, Αυτό είναι. Το να δεν θέλει. Mm. Θα, θα βάλουμε mm. και άλλα τραγούδια που μου έστειλε. Ακόμα ένα-δύο ένα, τραγούδια τα οποία ε, θεωρώ ότι ε, δεδομένου σε κάποιου από του φίλου που ακούν θα αρέσει και θα θέλει με κάποιο τρόπο να το βρει. Να μπορεί να το ακούει, α πούμε, να κάνει μια πιο ιδιωτική προσωπική ακρόαση. Πώ θα γίνει αυτό. Το, χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται και αυτό έτσι είναι. Άρα, είτε ε, είναι ψηφιακό, είτε σε δίσκο, είτε σε MP3, είτε με κάποιο τρόπο ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το βρει. Αλήθεια, Δημήτρη, θέλει κάποιο να σε ακούσει live, πού θα σε βρει. Κάτι ε, το, το, τώρα το, το επόμενο που έχουμε στα, στο πρόγραμμα ουσιαστικά είναι βασικά παίζω και σε μία blues banda, θα ήθελα να το πω αυτό, ε, η All Right. Ασχολούμαστε πολύ με την, με την, blues, με την αμερικάνικη blues ε, μουσική. Mm -hmm. με, ξένο στίχο, ε? με ξένο στίχο, ε. Σκάβουμε πολύ, Με ξένο στίχο, Δημητρή, όχι με ελληνικό. Με ξένο στίχο, με ξένο στίχο, ναι, ναι. Δικά σα τραγούδια, έχουμε... πρωτότυπα ή διασκευές. Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε και δικά μας τραγούδια. Αλλά κυρίως ε, σκάβουμε τις μουσικές του Μεσέσιπή, Σικάγο και ε, ε, όλες αυτές τις περιοχές που ε, βέβαια, είναι η τους... ψυχή, βέβαια. Ε, yeah. Δημήτρη, να ακούσουμε yeah. ακόμη yeah, πέρα... ένα από τα τραγούδια σου και μετά να μας πεις άλλα πράγματα. Βεβαίως, yeah, yeah, yeah. Ποιο θες yeah. να ακούσουμε, που έχεις στείλει εδώ, για να δω λίγο, που έχεις στείλει το γύρο γυρω το τελευταίο σου χάδι και την αύριο της στιγμής. Yeah. Ποιο <laughs> θες να ακούσουμε. το γύρο γύρω τώρα. Για πάμε γύρω-γύρω. στην μουσική, γύρω -γύρω, ναι. δικά σου όλα, ε. Και θα επιστρέψουμε εδώ, ναι. Ωραία. Για να πάμε να τα ακούσουμε. γυρω Γύρω-γύρω. Δημήτρης Καράς, ένα δεύτερο τραγούδι, ένα άλλο τραγούδι από αυτό με τον οποίο τον γνωρίσαμε χάρη στο διαγωνισμό του Music Heaven. Για ακούστε εδώ το Δημήτρη Καρά, το Μέλος Μένσονα σε ακόμα ένα τραγούδι. Βλέπω σαν ταινία Σε μια γωνιά Να στεκω Σαν τον Αβάμ Γυμνός μες του μυαλού Τη μαύρη κομμωδία Κι τρέχω γύρω γύρω Μα δεν πάω πουθενά Στους ταυτή μιλάω Μα έχει βάλει ακουστικά Περπατώ γελάω πλέον Με στις πόλεις τα στενά Κάνω σκέψεις, κάνω πράξεις, μα τελικά Κι όλο τρέχω γύρω γύρω, μα δεν πάω πουθενά. Στου Θεού τα μιλάω, μα αρχιβάλι ακουστικά. Περπατώ, γελάω, κλαίω, Μες στις πόλεις τα στενά Κάνω σκέψεις, κάνω πράξεις, μα τελικά Παλιά ακουστικά περπατώ, γελάω, κλαίω. Με τη πόλη τα στενά, Κάνω σκέψει, τελικά. Είστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Ακούτε την εκπομπή Πέσει στον Τραγουδιστά Απόψη έχουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια και δημιουργού από τον τρίτο διαγωνισμό τραγουδιού του Music Heaven. Φιλοξενούμε παρέα μας εδώ live με στο Skype τον Δημήτρη Καρά, το μέλος Βένσονα, ο οποίο πήρε τη 14η θέση με την Παλάντα τη Υπομονή. Ένα τραγούδι που το ξεχωρίσαμε από την πρώτη φορά που το ακούσαμε. Και ακούσαμε μόλι ένα δεύτερο τραγούδι από τον Δημήτρη για να γνωρίζουμε και λίγο περισσότερο του δημιουργού που συμμετείχαν. Σε αυτό εδώ το διαγωνισμό. Είναι πολύ καλή εφαρμογή. αφορμή. Ε, το τραγούδι αυτό που μόλι ακούσαμε, Δημήτρη, είσαι εδώ. Εδώ, εδώ, εμά. Λοιπόν, να σου μεταφέρω Λάβα. εγώ τα σχόλια, γιατί εσύ δεν είσαι στο δωμάτιο επικοινωνία και τα μηνύματα που μου ε. έρχονται. Αν θέλετε, εσείς οι φίλοι που μα ακούτε και δεν είσαι στο δωμάτιο επικοινωνία, υπάρχει μία μπάρα, α την πούμε έτσι, στο τέλο τη σελίδα. Στέλνετε ένα μήνυμα, γράφει τηλεμήνυμα, το στέλνετε και έρχεται εδώ και το διαβάζουμε παρέα. Μου στέλνει ο Νίκο Αλφαβουλφ. Ε, ο οποίος είναι και ο ίδιος μουσικός πρέπει να σου πω Δημήτρη mm -hmm. και έχει και μία μουσική σκηνή που, ε, όπου έχουμε κάνει κάποια live του Music Heaven ε, στα Πατήσια μου στε, ε, γράξε, mm -hmm. στέλνει μήνυμα και λέει «Στου, θα, στου Θεού αυτή μιλάω μα έχει βάλει ακουστικό». «Θεϊκό» λέει ο Νίκος <laughs> με χαμόγελο. <laughs> Επίσης στο δωμάτιο επικοινωνίας βλέπω «Ησαπουνόφουσχα» λέει «Καλό αυτό του Θεού αυτή μιλάω μα φοράει ακουστικό». Γενικά πανέξ να, αυτά, δηλαδή. αυτά τα τραγούδια τα παίζει στο live, φαντάζομαι. Ε, τα παίζω στο live, ναι, ναι. Έχουν αποδοχή. Ε, Λογικά πρέπει να έχουν μεγάλη αποδοχή, γιατί ο στίχος, όπως και αυτό που ναι. ήταν στο διαγωνισμό και αυτό που μόλις ναι. ακούσαμε, είναι ναι. στίχος, αυτό καταλαβαίνω και από τα σχόλια των παιδιών, αυτό που είπα και νωρίτερα, που περνάει εύκολα. Περνάει εύκολα από στόμα σε στόμα, αυτό θέλω να πω. Προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω τα κουπλέ λίγο πιο... Ας πούμε, να περνάω πιο πολλά μηνύματα στο κουπουλέμ μου και στο ρεφρένα είναι λίγο πιο, πιο εύκολο ξέρεις, να, να μείνει κάπως. Αλλά μου βγαίνει έτσι, δεν το κάνω. Η αλήθεια δεν το κάνω επιτεδευμένα. Έτσι βγαίνει κάθε Έτσι βγαίνει. Χώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ ταλέντο ε, πίσω από όλα αυτά, Δημήτρη. Ε, το μέλος Bizem. Δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει ταλέντο, Δημήτρη. Απλώ σίγουρα υπάρχει βίωμα. Ε, Εγώ δηλαδή, το Δηλαδή όσοι γράφουν και γράφουν ειλικρινά ε, έχουν βιώσει διάφορε καταστάσει και αυτέ οι καταστάσει είναι που. Τα συναισθήματα, τα οποία μετατρέπονται σε τραγούδια μετά έτσι. Ε, για πέσεις, γιατί σε έκοψα πριν, που μας έλεγε για τα live. Ναι, για με την μπάντα τη που the ναι. blues, πέσεις τους... και έχω τα έχω αυτά που τη χαρά που και την, την, την τιμή να συμμετέχω στο, δεν ξέρω να το γνωρίζεις, στο, στο, σε ένα πολύ ωραίο που διοργανώνεται στην Αθήνα, mm -hmm. στο Athens Fringe Festival. Πώς ε, λέγεται, Athens, πώς πάλι, Athens? Athens Fringe, Fringe. Α, Fringe. Για πέσεις, όχι δεν το ξέρω, για πέ ναι. Έχει διάφορα δρόμενα τα οποία γίνονται στην Αθήνα, έχει μάλιστα και ένα ε, λεωφορείακι το οποίο γυρίζει ε, σε όλη την Αθήνα, σταματάνε και παίζουν μουσικές, κάνουν θεατρικά για δέκα λεπτά ένα τέταροντα και μετά πάνε σε άλλο μέρος. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ, πολύ, πολύ ζητάνο. Πώς θα γίνει αυτό. Μάλλον θα πρέπει να μας γράψει κάποια περισσότερα πράγματα γι' αυτό εδώ στο Music Heaven, ναι. yeah. να μάθουμε. Πότε, πότε σημαίνει, πότε... πότε θα γίνεται. Στις 7 Ιουνίου θα παρουσιάσω έτσι Δέκα τα τραγούδια μου και κάποιε συσκευέ. Σίγουρα θα παρουσιάσω και κάποιε συσκευέ. Στο Βρυσάκι στην Πλάκα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Ε, όσοι δεν έχουν πάει, αξίζει να πάνε ανεξάρτητα από. Ε, είναι μουσική σκηνή πράγμα. το Βρυσάκι, δεν φαντάζομαι ότι πρόκειται για Βρυσάκι. Ακούτε και τι μου μπορεί εσύ σε μας, ε, Ναι, είναι πολιτιστικό χώρο. Ε, ναι, για πέσει. Είναι ουσιαστικά σαν μια... είναι η αυλή κάποιων έτσι παλιών σπιτιών. Ε, είναι πολύ γραφικό, είναι κάτω την Ακρόπολη. Ε, τι άλλο θέλει κανεί. Θα μα είναι κοντά στι Μπουάτε, εκεί που ξέρουμε, στην Απανεμιά, α πούμε. Είναι από του ε, τους, ε, τους κάτω δυόσκου, ένα-δύο-τρία στενά πιο πάνω, α πούμε. Α, πολύ ωραία. Ε, νομίζω τη ότι μετά θα, θα μα πει περισσότερα. Είναι Ιούνιο όλα αυτά θα συμβούν. 7 Ιουνίου, ή Ναι, είναι Παρασκευή, 7 Ιουνίου στι 9.30 το βράδυ. Ωραία. Μέχρι τότε πιστεύω θα μα ξανανημερώσει, να το μάθουμε γιατί νομίζω είναι πολύ ωραία ιδέα. Και mm -hmm. ποια μέρα είναι, τι μέρα. Είναι Παρασκευή, 7 Ιουνίου, Ιουνίου 9.30 η ώρα. Ε, τέλεια. Παρασκευή. 7 Ιουνίου καλοκαίρι και ωραία ώρα το απόγευμα, δηλαδή 7.30 προ πούμε νομίζω τι καλύτερα από μία βόλτα στην πλάκα και τραγούδια σαν και αυτά που ακούμε εδώ απόψε που έχει γράψει ο Δημήτρη. Ε, τι θέλω να πω. Α, λοιπόν, ακούσαμε ένα δεύτερο το γύρω γυρο να ακούσουμε ακόμα ένα. Όλα αυτά που ακούμε δεν έχουν δισκογραφηθεί, Έτσι, Δημήτρη. Όχι, όχι, όχι. Είναι τραγούδια που τα παίζω στα live και τα ακούμε με του φίλου καμιά φορά. Πολύ ωραία. Οι οποίοι φίλοι μεγαλώνουν. Μεγαλώνει η παρεία των φίλων του, yeah. Δημήτρη. Ωραίο, όμορφο είναι αυτό. Ε, και πάμε να ακούσουμε τώρα να ακούσουμε το τελευταίο σου χάδι. Αυτό είναι ένα ζόρικο τραγουδάκι, είναι ένα τραγούδι χωρισμού, έτσι. Όλα <laughs> Ό,τι έχει να κάνει με χωρισμό είναι ζόρικο, Δημήτρη, και <laughs> όταν αυτά αποτυπώνεται στο τραγούδι. <laughs> Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι χωρισμού. <laughs> Έχουμε <laughs> πάρα πολλά. <laughs> Δεν έχω. Η αλήθεια είναι ότι όταν χωρίζεις πλέον οτιδήποτε ακούς το οποίο έχει μια έτσι ε, μελαγχολία σε, σε, σε γεμίζει και σε επηρεάζει, έτσι. έτσι και ναι. ό,τι έχει να κάνει με χωρισμό, εκ, των εκ προημίου έχει να κάνει με, με, με μελαγχολία. Έτσι ακριβώς. Για πάμε να ακούσουμε. Το τελευταίο σου χάδι στίχη μουσική και τραγούδι ο δικός μας Δημήτρης Καρά. Τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο, μας κάνει παρέα, τον έχουμε εδώ μαζί μας από ψεστοπές του τραγουδιστά. Ε, παρέα μαζί με την Μπουμπού η Μπουμπού βλέπετε ότι δεν συγκρατιέται της <laughs> αρέσει και η κουβέντα θα αρέσουν και τα τραγούδια πάμε να ακούσουμε το τελευταίο σου χάρη, με τον Δημήτρη Καρά είναι το μέλος Βένσονας. Έτσι να τα λέμε συνέχεια αυτό μέχρι να το απαιδώσουμε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 Καρδιές, είναι περίεργε οι μύρε. Κύστερα αφήνουνε πληγέ. Μ' αφήσει, μου μη λυγήσεις, Στον ανεμό, σταματά. Ξέρω πω τώρα αντεραγίσει. Θα μάθει πάλι να πετά.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 μάθεις πάλι να πετάς θα βρεις ξανά τον εαυτό σου την ομορφιά που είσαι εσύ θα λάψει πάλι τον όνειρό σου κι όλα όσα θες θα είναι εκεί Έγραψες κάποτε να σπάσω Τις να σε βρω Μα ήταν ο δρόμος μας μεγάλος Μια ακινητικοί δυο Κι όσο πλησίαζα σε σένα Όσο πλησίαζες και εσύ Γίναν αγκάτια οι διαφορές μας Και μας πληγώναν την ψυχή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 Θα λάψει πάλι τον ήρωο σου και όλα όσα θες θα είναι εκεί. Ρέγιο Music Heaven, ζωντανό παρέστηκο ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. 24 ώρε μαζί σου. σου Ρέγιο Music Heaven, σου, έλα και εσύ. Έλα και εσείς στην παρέα, έλα στο ραδιοφωνό του Music Heaven που απόψε φιλοξενούμε εδώ και μας κάνει παρέα και ακούμε μουσική ο Δημήτρης Καράς. Μόλις ακούσαμε ακόμα ένα δεύτερο δικό του τραγούδι το τελευταίο σου χάδι, ένα τραγούδι ε, χωρισμού, ένα πολύ πολύ όμορφο κομμάτι όπως συμπληρώνει η γκου στο δωμάτιο επικοινωνία. Δημήτρη Είμαι εδώ ε, δεν δηλαδή ξέρω ότι θα μαζευτούμε πάρα πολύ Ευχαριστώ στις 7 του Ιουνίου. καλά ε, 7 Ιουνίου που θα έχεις το επόμενο live στην Πλάκα, για το οποίο θα μας ενημερώσει και θα ξαναπούμε γι' αυτό, μια που mm -hmm. μεσολλευτούν σχεδόν τρει εβδομάδες μέχρι τότε. Ε, υπάρχει κάποιος μουσικός χώρο που σε φιλοξελεί. Όχι, όχι δεν αυτό. έχω κάτι, κάπου σταθερά, στο, κάπου καθερά, σταθερά να παίζω πούμε. Ε, έχω παίξει αρκετέ ε, μουσικές σκηνέ. Ε, αυτό δεν, ε, δεν έχω κάπου παίζω στα χαρά. Εκτό από δικά σου τραγούδια, Δημήτρη, τι σου και, και τα blues που μα είπε ότι παίζει με την πάντα, ποια τραγούδια <Κίταξε>. είναι αυτά που σου αρέσει να τραγουδά. Α να πω την αλήθεια, σκάβω και ψάχνω συνέχεια τη μουσική. Είναι ένα υπέροχο πράγμα. Δεν έχει κανένα, δεν έχει κανένα όριο. Ε, και, και δεν υπάρχουν και σύνορα στη μουσική, έτσι δεν είναι. Ε, ε, Ποιο είναι ένα ε, από τα αγαπημένα σου που το λε στα live που, που δεν είναι δικό σου τραγούδι, Θα βάλω διάφορα κομμάτια μέσα. Δηλαδή. Ε, Μπορεί να βάλω από ένα παλιό ρεμπέτικο και να, να βάλω και ένα, ας πούμε, το Θέ μου δύναμη, την προσοχή του Μάγκα, ας πούμε, ένα, για εμένα... Α, ε, και σε ποιο, το το πιο βαδιά, το σε ποιο ρεμπέτικο, ας πούμε. Σε αυτό, ναι, σε πιο ρεμπέτικο. Ε, μπορεί να βάλω Λέων Αρτικοένα, ας πούμε, το «Dance Me to Dient of Love», μπορεί να βάλω ένα τραγούδι ε, της, κάτω, της, της Καλαβρίας, στην Κάτω Ιταλία, που έχουν τα ταραντέλες εκεί, ε, δεν υπάρχει όριο όπω καταλαβαίνει. Μπορεί να βάλω μια ροκιά, μπορεί να βάλω ένα φακ. Χαίρομαι Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια: Γιατί ούτε, σχελός, είσαι σε ένα χώρο, σε μια εκπομπή, η οποία ακριβώ όπως το περιγράφει δεν έχει όρια στη μουσική. Δηλαδή, μπορεί να πάμε και στην jazz, θα πάμε και στο όπω το περιγράφει πολύ ωραία, και στο ελληνικό και στο ρεμπέτικο. Γιατί είναι τόσο τα ωραία πράγματα που μπορεί να ακούσει κανεί που αν περιοριστεί μόνο σε ένα μουσικό χώρο, χάλει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη μαγεία. Έτσι, έτσι, Κάθε είδο έχει να δώσει κάτι διαφορετικό. Να πούμε καλή καλησπέρα στου καινούργιου φίλου που ήρθαν στην παρέα μα. Καλησπέρα σα. Ε, από αυτού που βλέπω, τουλάχιστον βλέπω την καλλιώπη ηλιοπούλου και την καλησπέρισμου. Ο Μπίζεμ 2, ο οποίο μου στέλνει και μήνυμα Αγαπάμε Δημήτρη Καρά. Μπίζεμ <laughs> 2. <BZM2. laughs> είναι, είναι φιλαράκι αυτό. <laughs> φιλαράκι αυτό. Αλλά και εμεί που δεν είμαστε φιλαράκι, δεν ήμασταν τουλάχιστον μέχρι πριν το διαγωνισμό, γιατί πολύ απλά δεν γνωριζόμασταν. Να γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ ο μουσικό. Ε, ε, ε, ιστότοπος που λέγεται Music Heaven γιατί γνωρίζουμε ένα σωρό πραγματικά ενδιαφέροντες δημιουργούς και ανθρώπους και εγώ από το 2009 σχεδόν που συμμετέχω έτσι ε, ουσιαστικά στο, σε αυτόν εδώ το διαδικτυακό τόπο χαίρομαι γιατί έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους εξαιρετικούς μουσικούς ε, και ένας από τους πιο πρόσφατους είναι και ο Δημήτρης Καλάς που φιλοξενούμε απόψε το μέλος Βένσονας Μοιάζεις και είπες, ε, Δημήτρη, αν με Φυσικά. Μιας και είπες για τον, για τον Βασίλη, για τον Μπίζεμ, ε, να πω επίσης ότι το, η μπαλάδα της υπομονής ε, δεν έχει φυσικά και δεν έχω βίντεο κλιπ, αλλά ο Βασίλης κάθισε, κάποιες, κάποια βράδια με ασχολήθηκε και έκανε μια οπτικοποίηση του, ε, του τραγουδιού και ενώ είναι κάτι έχει την πλάκα του γιατί έχει αντιστοιχίσει τις λέξεις και του στίχους του, του τραγουδιού σε εικόνες και έχει το ενδιαφέρον του. Πολύ το οποίο μπορεί να το βρει κάποιο στο YouTube. Ε. Ναι, έτσι ακριβώ. Ναι. Απλώ το κομμάτι το είχα αναρτήσει με τον τίτλο τη Υπομονή και όχι η μπαλάντα τη Υπομονή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, όποιο θέλει να δει και το βίντεο κλειπ τη υπομονής», αυτό που έφτιαξε το μέλος Bizem. Δύο που μα ακούει. Ε, τη Υπομονή θα το βρείτε, Δημήτρη Καρά. Και θα πάτε σε αυτήν την πολύ ωραία πάνω στη φύ εικόνων ναι, που πάνω στην μουσική έτσι, του ακριβώς. Δημήτρη. Έτσι ένα μοντάζι ναι. ναι. Να καλησπέρισουμε και τον Travelog, τους καινούργιους φίλους που ήταν στην παρέα μας. Αν θέλετε έρχεστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, αν θέλετε μας στέλνετε μήνυμα θα το λάβουμε και θα το διαβάσουμε. Ε, καλώς ήρθατε. Ε, Έναχομαι να φιέρουμε στον τρίτο διαγωνισμό τραγουδιού του Music Heaven που τελείωσε πριν λίγες μέρες. Πώς φάνηκε, Δημήτρη, το όλο η διαδικασία αυτή, έτσι όπως έγινε. Ωραία, να πούμε λίγο στο ψητό τώρα. Να πάμε στο ψητό. Γιατί νιώθω λίγο άβολα μιλάμε για μένα. Καταρχά ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δημήτρη, δεν μιλάς για εσένα, εσύ. Εγώ μιλάω. Εγώ και διαβάζω και ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Εσύ δεν λες τίποτα. Εντάξει. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Την ώρα που προσωπικά, α το πρώτο κλικ που σου κάνει με βάση την, την ποιότητα τη παραγωγή, με βάση πά πάρα πολλά κριτήρια, α πούμε έτσι. Ε, τελικά ο καθένα φαντάζομαι ψήφισε με, με κάποιο δικό του κριτήριο. Σίγουρα δεν ψήφισαμε όλοι με τα ίδια. Και πολλά ε, διαφορετικά ε... κούσματα, Δημητριαμή, αυτό μου άρεσε το διαγωνισμό. Δηλαδή έβλεπε από έναν ,あの, πολύ λαϊκό τραγούδι, ένα καθαρό ημμονωναϊκό, μέχρι ένα rock, μέχρι ένα πιο hip hop. Δηλαδή δεν υπήρχε όριο στη μουσική. Αυτό που ήθελα να πω, για το, ειδικά για τον τελικό, βέβαια, είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ακροατή να ε, καθίσει να ακούσει 40 κομμάτια. Έτσι. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι υπάρχουν κομμάτια ε, στι τελευταίε θέσει, τα οποία είναι. Εγώ α πούμε, έχω κάποιε αδυναμίε στα τελευταία κομμάτια, ε, τα οποία δεν τα βγάζω το μυαλό μου, είναι κομμα κομματάρε. Και όμω ε, πήραν πάρα πολύ λίγε ψήφου. Αυτό για μένα σημαίνει ότι ο κόσμος δεν τα άκουσε και δεν κατηγορώ τον κόσμο δεν τα άκουσε προς Θεού. απλώς είναι πρακτικά Α, αυτό, δύνατο να κάτσεις μ, δύο και, ώρες και αυτό είναι πολύ ακούσεις. σημαντικό που λες Δημήτρη και, και μπορεί να συμβεί γιατί όταν έχεις 318 τραγούδια και ένας διαγωνισμό ο οποίο έχει διαφορετικά 8 γκρουπ που κάθε που κάθε 15 μέρε είχε καινούργια πράγματα να ακούσει, κάτι ξέφυγε σίγουρα. <laughs> Αυτό <laughs> εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι κάποια. Ε, Ξέρει, αυτά είναι... τα, τα κάτι ξέφυγε δημιουργούν αδικίες, α πούμε. Έτσι. Αδικίες όχι αδικίες προ ότι δεν του δώσαν την ευκαιρία να τα ακούσουν τα κομμάτια του. Ενδεχομένω. Εγώ θα σου πω την αλήθεια: υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από Μια ένα κορίτσι. Ήταν από ένα Τώρα δεν ξέρω. Το, το, το έχω κρατήσει για να τα ακούσουμε. Λοιπόν, mm -hmm. Γιατί και έψαξα να βρω διάφορα άλλα πράγματα για το δημιουργό του και δεν μπόρεσα να βρω τίποτα άλλο εκτό από αυτό το τραγούδι στο διαγωνισμό μα. Αν πλέον... μου επιτρέψει, θα ήθελα και εγώ να... να αναφερθώ σε ένα κομμάτι μπορώ. Για yeah, πέσει, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι το Χωρί Πηξίδα του Ευγένειου Κλειμ. Που, αν διάβασα καλά, είναι 19 χρονών και μου έκανε φοβερή εντύπωση το κομμάτι του. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σ' αγγίζει κατευθείαν στην καρδιά. Αυτό δεν είναι από αυτά που είναι από τα 40 του τελικού. Ήταν είναι κάπου... το 35ο ή 34ο, αν δεν κάνω λάθο. Για να δω. Το χωρί πιξίδα. 33ο. Ευγένειο κλειμ. Α, ναι. 33ο, ναι. Με τη νέα κατάταξη, βέβαια. Με τη νέα κατάταξη. Αυτά δυστυχώ τα τραγούδια βέβαια, δεν έχουν player. Η player πλέον υπάρχει μόνο στα 21. Που σημαίνει αν δεν με κάποιο τρόπο έχουμε αποθηκεύσει το τραγούδι, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν. Γιατί είναι υπέροχο Επίση, στι τελευταίε θέσει. Άρα λοιπόν, τώρα για μένα, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται και άκουσε πράγματα που τον ενδιαφέρουν, αφού μπορεί να βρει του τίτλου και του δημιουργού, ε, μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα. Είναι ωραίο και αυτό. Δεν ξέρω, θεωρώ για ένα δημιουργό είναι θα, θα, θα, θα, θα, πραγματικά πολύ ωραίο να παίρνει μηνύματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική του. Ναι, ξέρει αυτό Δημήτρη, Δίνει. Όταν ε, γράφει, βασικά γράφει για σένα πρώτα απ' όλα. Αλλά όταν τα τραγούδια σου περνάνε και σε άλλου γύρω σου. Και βλέπει ότι του αγγίζουν ή γίνονται αφορμή για να σκεφτούν κάποια πράγματα ή να αισθανθούν κάποια πράγματα. Ε, μετά γίνεται και αυτό και για σένα γίνεται κίνητρο να συνεχίσει. Να συνεχίσει να γράφει. έτσι, είναι. Το συζητώ. Εγώ, εγώ αν ήμουν δημιουργό, γιατί δεν είμαι δημιουργό, θα, θα, θα ήταν πολύ ωραίο. Βλέπω όμω θέλουν μηνύματα πολλά. Δημήτρη, πρέπει να σας τα λέω. Ε, η Γιάννα, δεν σε στιγμή... δε ακούω πολύ καλά όμω τώρα. Δεν ξέρω αν σε καλά. Εγώ δεν σε ακούω πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν με ακούω. Εγώ ακούω μια γάνα πάντω. Αν είναι, αν δεν μα ακούν καλά τα παιδιά, να μας το πούν, να κάνουμε mm -hmm. κάποια πανεκκίνηση. Μου στέλνει η Γιάννα πολύ συγκινητικό το τελευταίο σου χάδι. Μπράβο στον Δημήτρη, καρά και για, τη, και για το τραγούδι που ακούσαμε σήμερα, αλλά και για τη διάκρισή του στο διαγωνισμό. Μου έστειλε η Γιάννα. Πολύ. Επίσης, ο Travelog ε, μας έγραψε, τι έγραψε, για να, για να σας το προφέρω, Η μπαλάδα της υπομονή ήταν από τις πρώτες επιλογές μου, λέει ο Travelog, ένα από τα δωδεκάρια μου σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού και λέει συγχαρητήρια, Δημήτρη. Γεια σου, Travelog. Έτσι, αυτά. Ε, επίσης, λοιπόν, όποιος πραγματικά του αρέσει ε, ένα τραγούδι ή ένας δημιουργός είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Θα θεωρώ ότι θα είναι χαρά για οποιονδήποτε να, να εκφράζεται, ας πούμε, ε, ε, ε, το, το ότι μας άρεσε η ενας δημιουργος ειναι πραγματικα πολυ ωραιο θα θεωρω οτι θα ειναι χαρα για οποιονδηποτε να εκφραζεται ας το οτι μα αρεσε η μουσικη και η δημιουργία ενό ανθρώπου. Εγώ τουλάχιστον έτσι λειτουργήσα, έτσι έστειλα μήνυμα στο Δημήτρη, έτσι τον έχουμε εδώ απόψε παρέμα και ακούμε τα τραγούδια του. Ε, ο Άλφα Γουρθ επίση, ο Νικόλα, μου λέει ότι σε αυτό που λέγαμε για, το, για το, κάποια τραγούδια που ξέφυγαν, είπε ότι mm -hmm. χρόνο υπήρχε από πλευρά οργάνωση, προσωπικό χρόνο ίσω δεν είχαν όλοι και έτσι ξέφυγαν πράγματα. Σε αυτό μάλλον ψαφωνούμε όλοι. όλοι, ε. έτσι. Ε, ωραία. Πάμε να ακούσουμε, να ακούσουμε ακόμα ένα δικό σου. ή θες να ακούσουμε κάποιο άλλο από το τραγούδι του τελικού που ξεχώρισε. Ναι, την ναι. Ήθελα, αν μπορούμε, μπορούμε να ακούσουμε το Χωρί Πηξίδα ή όχι. Το Χωρί Πηξίδα είναι αυτό που μου είπε που δεν έχει player. Δυστυχώ αυτό δεν, δεν έχει player είναι. και δεν το έχω κι εγώ στη λίστα μου εδώ για να τα ακούσουμε. Ωραία. Α ακούσουμε τότε την ωραία κοιμωμένη που ήταν. Νομίζω, με του Τσαραπετινού. Ε. Τι ωραίο τραγούδι κι αυτό. Αυτό είναι το νούμερο 13. Δίπλα σου είναι ακριβώ. Είστε δίπλα-δίπλα παρέα. Δίπλα, δίπλα. δίπ το Μίλος, «Silver Strike», με 585 ψήφου, δύο παραπάνω από τον Δημήτρη που φιλοξενούμε, η Τσαλαπεντινή, «Η ωραία κοιμαμένη». Πραγματικά, είναι από τα πολύ ωραία τραγουδία του διαγωνισμού. Νομίζω ότι θα έχουμε να ακούμε για πολύ καιρό τραγουδία, από, από αυτό το διαγωνισμό. Για να το βρω λίγο, να το μαζέψουμε, και να το ακούσουμε. «Η ωραία κοιμαμένη». Υπάρχει κι άλλη μια ωραία κυμαμένη. το «Ξιδάκι». Ε? Τελείω διαφορετικό, άλλο κλίμα. Λοιπόν, τσαλαπεντινή. Η ώρα κοιμωμένη έρχεται και επειδή βλέπω ότι το μέλος Άρων, ο Χάρη, ο οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό, αλλά δεν πέρασε στο τελικό, είναι παρέα μα στο δωμάτιο επικοινωνία και είχα ζητήσει και από τον Χάρη να είναι μαζί μα. Δημήτρη, αν δεν έχει αντίρρηση και αν εφόσον έχει και Skype και ο Χάρη, να τον βάλουμε στην παρέα μα. Χαρά μου, Χάρη. Πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, Χάρη, να δούμε λίγο λεπτομέρειε, αν έχει και αν είναι οργανωμένο μέσω του Skype για να το βάλουμε στην παρέα μας. όσο εμεί θα ακούμε ένα από τα τραγούδια που και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ του τσαλαπέτινους και την ωραία κοιμαμένη ένα από τα τραγούδια του τελικού στο διαγωνισμό τραγουδιού τον τρίτο του Music Heaven που τελείωσε την περασμένη Παρασκευή Σε ξενυχτά θρυνοί του εραστέ τη, Κι οσού τη έβαλαν φωτιά. Μεθάει στι αυλέ τη, Φωτα μικροί αστερισμοί. Λαμπούν στι γειτονιέ τις, και μυστικά. Κρυμμένα στι γωνιέ Πώ τη βλέπω από μακριά να στραφτεί, κουρασμένη. Κλείνει τα μάτια και γελά. Μια ωραία κοιμωμένη. Το μίσο φεύγα ροψίλα. κοιτάζει ο μου, λίγη αγάπη. Δώσ' μου και άλλο δεν ζήτω. Μυσό φεγάρο ψούλα Σε ξενυχτές Πλανεύει τις αισθήσεις Κι ας είναι αλήθεια μαγικά Κρυμμένη στι ειδήσει, Έχει τις πόρτες ανοιχτές Και τα σκυγιαλιμένα Πλανόδιους μικροπολιτές Που παζαρεύουν ψέμα όπως τη βλέπω από ψήλα να τραφτή κουρασμένη Θεσσαλονίκη μου γλυκιά Ωραία κοιμωμένη Το μίσο φεγγάρο ψήλα Μας κοιτάζει φως μου Λίγη αγάπη φως μου Και άλλο δεν ζητώ so forgot about Ήταν η Τσαλαπεντινή Αυτή ήταν πιο πάνω αυτό. Λοιπόν ήταν περιμένει αυτό Λοιπόν ήταν ε, το... η ωραία κυμαμένη από τους Τσαλαπεντινούς Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισε και ο Δημήτρης Και είναι αλήθεια ότι είχαμε πολύ ωραία τραγούδια Σε αυτό το διαγωνισμό Και κρίμα που δεν υπάρχουν τα player Πλέον στα τραγούδια που είναι κάτω από την 20 Και στους... στα υπόλοιπα group που διαγωνίστηκαν του μήνες που πέρασαν και έτσι θα πρέπει κάποιο να αναζητάει πλέον τα mail. Γιατί τα, τα link των μελών είναι ενεργά και έτσι μπορείτε να βρίσκετε του δημιουργού, να του στέλνετε μήνυμα και να του ζητάτε επίμονα <laughs> τα τραγούδια του. Όπω νομίζετε θα συμβεί και με τα τραγούδια του Δημήτρη Καρά που φιλεξενούμε απόψε, του μέλου Βένσονα. Ε, Δημήτρη, να σου πω ότι και ο Μιχάλη έστειλε μήνυμα. Ο Μιχάλη Κλειάνθη, ο συνθέτης του τραγουδιού που βγήκε πρώτο, του Λέω Λόγια. Του τους είχαμε τα παιδιά τη βραδιά που έκλεισε ο διαγωνισμός στην Παλασκευή και την Εροφίλη, και τον Μιχάλη και τη Σοφία έστειλε συγχαρητήρια πολύ όμορφο το τραγούδι σου. Αν το πω βίβο. τι να πω. Ε, δέχτηκε μεγάλη, μεγάλη πολεμική ο Μιχάλης Οκλαιάνθης. Ε, Υπήρχαν κάποια θέματα του τη διοργάνωση, είχα και εγώ τις ενιστάσεις μου και τις εξέφρασα βέβαια λίμονω. Ε, πιστεύω του χρόνου θα είναι πιο προστατευμένος ο διαγωνισμός ε, και ξέρει και ο Μιχάλης ο Κλειάνθης ότι δεν τέθηκε κανένα θέμα προς την ποιότητα του τραγουδιού έτσι, το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Το κομμάτι είναι υπέροχο και σαφέστατα το αξιοναγεί να ζωή. Εγώ θα σου πω, Δημήτρη, δημή, μια που συζητάμε, και επειδή έγινε πραγματικά πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ ενοχλήθηκα. Θα σου πω την αλήθεια, σαν, σαν, σαν ακροατή. Ενοχλήθηκα mm -hmm. από συζητήσει που έγιναν. Έγραψα ένα, ένα-δύο πώτα, αλλά η συζήτηση συνεχιζόταν. Γιατί πολλέ φορέ όταν είμαστε φορτισμένοι δεν ακούμε ή δεν διαβάζουμε, θέλουμε να πούμε τα δικά μα πράγματα. Σαν ακροατή <χει> λοιπόν ενοχλήθηκα Από το ότι όλοι θεώρησαν πούμε ότι οι ακροατές εδώ το Music Heaven Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνοντα ένα μήνυμα Από κάποιον θα πάνε να τον ψηφίσουν Ή βλέποντας έναν χορηγό Θα πάνε όλοι να ρίξουν ψήφους Στο τραγούδι που έχει χορηγό Θεωρώ ότι το επίπεδο των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα μουσικό site όπω το Music Heaven είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Και ειδικά όταν κάθεσαι επί και ακού τραγούδια και δημιουργού που δεν έχει ακούσει ποτέ ή δεν του γνωρίζει ποτέ, θα μπορούσε κάποιο, α πούμε, Δημήτρη, να πει σήμερα για να καλεί ο συμπαίθαρο τον Βένσονα, μάλλον φίλε από τα παλιά είναι, μάλλον κάτι κρύβεται mm -hmm. από πίσω. Αυτό είναι στη φύση μας νομίζω, σαν Έλληνε. Το έχουμε αυτό. Κάτι κρύβεται, κάτι υπάρχει από πίσω, κάτι πιο μυστήριο κρύβεται. Λοιπόν, ενώ στην Ασία είναι πολύ απλά. Ένας ακροατής που αγάπησε ένα τραγούδι, έψαξε να βρει το δημιουργό του, στείλει μήνυμα, τον κάλεσε να βγει στην εκπομπή του να πει και να ακούσουμε κάποια τραγούδια παραπάνω μαζί με άλλους φίλους. Τόσο απλά, δηλαδή. Έχεις, έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, μόνο με μία, με μία ένσταση mm -hmm. Όταν ε, πρόκειται για διαγωνισμό, οφείλει να, να καλυφτείς, ας πούμε, από όλε τις μεριγές. Θεωρώ, Δημήτρη, θέσαι, ότι σε ένα διαδικτυακό διαγων δεν καλύπτεσαι. Κατάλαβεστε. Όσο και να προσπαθεί να καλύψει όλε τι δικλίδε. Δηλαδή, σκέψτε, α πούμε, ότι αν υπήρχε μια επιτροπή όπω υπάρχει σε όλου του διαγωνισμού και έχει απορρίψει τα μισά τραγούδια. Α πούμε. Δεν θα. αν είχε μύτη, α πούμε. Δεν θα ψαχνίσει κανεί με ποια ήταν τα κριτήρια των ειδικών. Γιατί και θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί, α πούμε, που, ε, που θεωρούν ότι κάποια τραγούδια δεν πρέπει να περάσουν. Το αποδεχόμαστε Πορειά. αυτό γιατί έχουμε μάθει έτσι, μάλλον. Είναι πάρα πολύ ωραίο που έγινε έτσι. Πάρα πολύ ωραίο και συγχαρητήρια και στην, για την τεχνική υλοποίηση. Και αυτό ξέρει, ε, για μένα είναι όσο πιο νεύρο. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Και το και πιο δύσκολο. Κομμάτι. Θα ήταν πιο εύκολο για τη διοργάνωση να έχει μια επιτροπή, να έχει κόψει του μπισού και να συζητάμε εδώ για 20 τραγούδια. Ναι. Αυτό που γίνεται κατά κόρον στου περισσότερου διαγωνισμού. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι. Παρόλα τα ό,τι θα μπορούσε να πει ο καθένα για το διαγωνισμό, τι δικέ του απόψει, θεωρώ ότι και είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, γι' αυτό και δεν έχω καμία ένσταση, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γιορτή, ε, ψήφισαν οι άνθρωποι που άκουσαν τα τραγούδια. Κάποιοι φίλοι, ανάμεσα του τους, σίγουρα υπήρχαν, αλλά μ, δεν μπορούσε κάποιο να εγγραφεί και να πάει να ψηφίσει. Δημήτρη, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και σίγουρα δεν μπορεί να εμποδίσει και την ε, ε, τη ματαιοδοξία ενδεχομένως και ε, ε, τον εγωισμό κάποιων ανθρώπων που ε, παρασύρθηκαν και για να καταφέρουν να κερδίσουν μια από τι υψηλέ θέσει έστενα προσωπικά μηνύματα. Παρόλο που εκεί, θα καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ πιο ομορφό το να ε, κερδίσει μια θέση χωρί όλη αυτή τη διαδικασία, ε, όσο πιο δίκαια γίνεται και όσο πιο αξιοκρατικά γίνεται. Και Δημήτρη, ειλικρινά η γνώμη μου είναι ότι, ε, ε, ότι τέτοιε προσπάθει παίρνει στο κενό, είναι, δηλαδή δεν χρειάζεται καν, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για μένα, χωρί να υπάρχει κανένα απόλυτο λόγο. Ε, για το τι προθέσεις μπορεί να έχει κάποιο, μπορούμε να συστάμε ώρες αλλά για το αποτέλεσμα είμαι απολύτως σίγουρος χωρίς να γνωρίζω τι μπορεί να έκαναν άλλη γιατί και σε μένα έρθαν μηνύματα, αλλά αλήμωνο αν θεωρώσει τον εαυτό μου έναν ακροατή ο οποίος περιμένει να του υποδείξουν τι πρέπει να ακούσει και τι όχι και χαίρομαι που είμαι σε ένα ραδιόφωνο που δεν μου υποδεικνύει κανείς Δημήτρη ποιον θα καλέσω να μιλήσουμε και ποιον όχι. Είχεις μου άρεσε το τραγούδι σου Αφούς. τόσο απλά και μπορεί, επειδή έτσι απλά έγινε, όπω το πειράζομαι και με του φίλου που μα ακούν σήμερα, γιατί με κάποιου γνωριζόμαστε, με κάποιου του βλέπω για πρώτη φορά. Ε, μου άρεσε ένα τραγούδι, έστειλε ένα μήνυμα και είμαστε εδώ και μιλάμε με τον Δημήτρη και τον γνωρίζουμε καλύτερα. Ε, τίποτα περισσότερο. Και γιατί να υπάρχει δηλαδή κάτι περισσότερο, ε, Ένα ακροατή που του αρέσει ένα άκουσμα και αναζητάει να βρει περισσότερα πράγματα για ένα δημιουργό. Γιατί να μην είναι απλά τα πράγματα Τη ζωή μα και πρέπει να είναι πολύπλοκα, σύνθετα και όλα αυτά. Υπάρχει, υπάρχει λίγη καχυποψία, η αλήθεια είναι. Ναι, ε, στην Ελλάδα ε. είμαστε. Το έχουμε μέσα μα αυτό, Δημήτρη. Λοιπόν, η Σίλια μου λέει συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, λέει Δημήτρη, για την παλάντα τη υπομονή. Ε, Έχει από πολύ. την Εναστασία. Και, και, και, Λοιπόν, θα το συζητήσουμε έτσι κι Η κουβέντα δεν τη σταματάμε. Απλά θα βάλουμε στην παρέα μα και τον Χάρη, ο οποίο χάρη αρώνει. Συμμετείχε στον διαγωνισμό. Για μένα η μεγάλη απόδειξη, αν θέλει, ότι εδώ δεν λειτουργεί τίποτα εκ του πανερού. Ο Χάρη είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη μα. Κάνει και εκπομπέ, έκανε μέχρι πρόσφατα στο ραδιόφωνο του Music Heaven και δεν προκρίθηκε καν στον τελικό. Και μάλιστα παλιότερα υπήρχαν spot με τραγούδια, γιατί ο Χάρη είχε βγάλει και δίσκο. Και ένα πολύ διακριτικό άνθρωπο, θέλω λέμε πω ο Χάρη, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι, γιατί να μην έχει και ο Χάρη, α πούμε, τις άκρες, το Αν θέλει πιο πολύ από άλλου ανθρώπου για να προωθήσει το τραγούδι του, δεν ισχύουν αυτά, Δημήτρη, και πραγματικά σε όλου του φίλου, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά, από τη δικιά μου φωνή, όσο μπορώ να τη βγάλω, θεωρώ ότι αυτό ο διαγωνισμό πολύ άδικα από όσου έτσι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε και ο Γιώργο έκανε, ο δηλαδή, προσπάθεια θεωρώ, που από τι λίγε για την ελληνική δική μα πραγματικότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Τελειώνει ο μονόλογο, είπα πολλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Δημήτρη. Ένα από αυτά που με έστειλε. Και ποιο είναι, ποιο αφήσαμε τελευταίο, ποιο δεν ακούσαμε. Τώρα, μια και είναι εκεί η ώρα που είναι το Σούρπου, καλό θα να ακούσουμε την Αύρα τη στιγμής». Α, αυτό μα έμπαινε. Η Αύρα τη στιγμής» αυτό πότε το έγραψε, Δημήτρη. Συγγνώμη. Πότε έχει γραφτεί αυτό, είναι πρόσφατο, είναι παλιό τραγούδι. Το είναι πρόσφατο, είναι το τελευταίο, από τα τελευταία κομμάτια ουσιαστικά που γράψει. Ε, έκανα μια προσπάθεια και παραγω... σαν παραγωγή να είναι λίγο καλύτερο το επίπεδο. Ωραία. Είναι Άρα... ένα κομμάτι γραμμένο για τι ε, ωραίε στιγμέ. Για εκείνες τι στιγμέ που σταματά και «ΟΚΕΙ, OK, τώρα είμαι πλήρη. Πριν πάμε να τα ακούσουμε, να καλωσορίσω λίγο το Χάρη στην παρέα μα. Να το βάλουμε τώρα. Στη... Να δούμε αν είναι έτοιμο να φτιάξει την παρέα. Να το προσθέσουμε. Ο Χάρη. Λοιπόν, Πού πούντο να Χάρη. Λοιπόν, σε λίγο μάλλον. Μάλλον δεν είναι έτοιμο. Μάλλον επειδή τώρα έβαλε κάτι Χάρη. Mm. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και ελπίζω με το που θα επιστρέψουμε να είμαστε. Τρεις την παρέα. Ο Δημήτρης Καρά στο μέλος Βάνησονας. Ο Χάρης Αρόλης στο μέλος Αρών. Και ο Συμπέθαρος, εδώ να τους φιλοξελεί με πολύ χαρά. Εδώ απόψε στο Πέστο Τραγουδιστάν. Πάμε να ακούσουμε την Άβρα τη στιγμής. ¿Vos? Έχει τώρα πια απέχει το παλιό σου λιμάνι. Βλέπει τη σκιά σου, τη φωτιά σου. Τα ευλόγα δεν φτάνει. Τζοντανεύει και ελευθερία τη ψυχή. Σε μια φωσία λογική. Μέσα στο όνειρο χορεύει. Ήταν. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Η Αύρα τη Θεχνή ήταν και η Σοφία ηχθεί συμπληρώνει εδώ με στήλε μήνυμα. Ζωγράφησε Δημήτρη, τόχη, λέει εδώ. <laughs> η Σοφία. Λοιπόν, έχουμε παντρεάσει. Πολύ ωραία. Μας... Ε, μαζί με τον Δημήτρη η καρά προστέθηκε λίγο μετά τη 9. Είμαστε ακόμα μία ώρα παρέμεχρι τι 10 εδώ στο πέτσο τραγουδιστά. Ε, στον απόϊχο του. Του τρίτου διαγωνισμού του Music Heaven που τελείωσε την περασμένη Παρασκευή. Θα ακούτε διάφορα νομίζω και πολύ ενδιαφέροντα από τι εκπομπέ εδώ στο ραδιόφωνό μα. Εμεί με τότε το Δημήτρη Καρά προσθέθηκε στην παρέα μα ακόμα ένα πολύ δικό μα αγαπητό μέλλον και για το ραδιόφωνο και για το site. Ε, ο Χάρη Αρώνης, ο οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε με παρέα μα. Ελπίζω να μπορούμε να τον ακούσουμε. Χάρη. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Δημήτρη στο Τετράβι Δημήτρη. Πολύ μεγάλη χαρά μα, Χάρη, να σε έχουμε παρέμα. Ο Χάρη έκανε εξαιρετικέ εκπομπέ και καλούσε πολλού νέου δημιουργού στι εκπομπέ του εδώ τι Κυριακέ στους στου Κυριακάτικου επισκέπτε. να ε... αυτούν τα πράγματα έτσι που να ξεκινήσουν πάλι εκπομπέ και να έχω και το Δημήτρη σε ένα-δύο αφιέρωμα. Mm. Θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Φτάνει να πάνε όλα καλά. Να είμαι εδώ. Ο Χάρη, α πούμε, επειδή είχαμε την κουβέντα Χάρη για τον διαγωνισμό που είδε έγινε, έγινε, έγινε μεγάλο χαμό όλο αυτό το διάστημα των. Τον διαγωνισμό Και αυτό που λέγαμε πριν και με τον Δημήτρη Ότι με τον Χάρη έχουμε και μία παραπάνω σχέση ε, Μέσα από το Music Heaven Μια που είναι πολύ ενεργό μέλος Αλλά παρόλα αυτά Χάρη το δικό σου το τραγούδι Δεν πέρασε καν στο τελικό Εκεί ε, ήταν να δεις, ε, Αυτό μπορεί να φταίει Από το τραγούδι Μπορεί να φταίει και από το ότι ε, θέλει να κάνει ένα πείραμα θέλει να δεις κάτι καινούριο που φτιάχνει, Την γελ έχει χωρίς να... Α, α, δηλαδή δεν είναι ο σκοπός του καθένα να Χωρίς παράπονο, χωρίς να κρύβεται κάτι πίσω από όλα αυτά, χωρίς να υπάρχουν κάποιοι ε, ακροατέ οι οποίοι καθοδηγούνται και δίνουν ψήφους, δηλαδή όλα αυτά που μας έχουν μάθει τόσα χρόνια οι παλιότερες γενιές μέσα από τις ψηφοφορίες, τον ψόφο, έτσι, τον ψήφο. <laughs> έτσι, <laughs> λοιπόν. λοιπόν, εγώ πρέπει να πω μια κουβέντα στο εξή ότι... Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να τα βελτιώσουμε στο μέλλον δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ε, επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα παρά όλα αυτά ε, δεν είναι κακό Είναι αυτό που λέμε ε, ε, εμείς εγώ και εσύ Δημήτρη Δίνο ξέρουμε τι είναι το Music Heaven ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι του έχουμε πολύ την σε αυτούς αλλά δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση το ίδιο να το ξέρουν και κάποια άτομα τα οποία πήρσαν τώρα είναι περαστικιότητες, για τον διαγωνισμό που δεν ξέρω στάσεις και ε, ε, δεν αποκλείεται να ε, έχουν γιατί υπάρχουν και δύο κατηγορίες ε, υπάρχει γνωστή κατηγορία των ανθρώπων που εφόσον ε, δεν πάνε καλά ό,τι και αν γίνει θα βρούν κάτι να πούνε αλλά υπάρχει και κατηγορία των ανθρώπων που ε, δεν, ε, έχουν καλές προθέσεις και κάποια σημεία θα τους προβληματίζουν. Εγώ λοιπόν, αν μιλήσω συγκεκριμένα για το θέμα που έχει ανοίξει για τα προσωπικά μηνύματα, έχω να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που επιλέγουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος είναι χωρίς επιτροπές και ο οποίος δίνει την απόλυτη ελευθερία στα μέλη να ψηφίζουν, δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το, το κακό δεοντολογικά κακό πράγμα να κάποια μέλη να στέλνουν μηνύματα ε, γιατί δεν μπορούμε να παραβιάζουμε την, ε, το, προ, αυτό το προσωπικό πράγμα που είναι τα προσωπικά μηνύματα δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνουμε ασυνόμενοι να μπαίνουμε στα προσωπικά μηνύματα αν τώρα κάποιος όπως λένε ε, καταγγελθεί δηλαδή βγει κάποιο και γράψει μου προσωπικό μήνυμα ο τάδε». Ε, Πού ξέρουμε πρώτον αν είναι αληθινά ένας συμμετέχοντας και δεν είναι ένας αντίπαλος του που μπήκε για να τον κάψει και κατά δεύτερον ακόμα και αν είναι αυτός και τον αποπέμψουμε από το διαγωνισμό πώς ξέρουμε ότι δεν θα ξανακάνει έναν άλλον λογαριασμό ο οποίος δεν είναι δυνατόν τεχνικά να αποκλειστεί κάποιο. υπάρχουν τρόποι πολύ εύκολα να φτιάξει ένα καινούριο λογαριασμό και να μην σε καταλάβει κανένας. Ε, λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα να ελέγχουμε αυτό το πράγμα ή είναι κάτι που θα το εφόσον συνεχίσουμε να έχουμε ένα τέτοιο διαγωνισμό θα το έχουμε θα υπάρχουν τα άτομα που το κάνουν δεν γίνεται δηλαδή να να αποκλειστεί τώρα πόσο επηρεάζει τα αποτελέσματα ε, εγώ νομίζω ότι τα επηρεάζει αρνητικά δηλαδή όταν κάποιον mm. δεν το ξέρει και σου τέλει ένα Καλώς, μήνυμα απόλυτα, ε, το πιο πιθανό είναι να σου κάνει κακή εντύπωση απ' την άλλη μπορεί να σου πούνε κάποιοι ότι ε, μα ε, έστω και ένα δυο έτσι να, να πούνε θα το ψηφίσω γιατί βρήκα συμπαθητικό το μηνυματάκι αλλοιώνεται τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ή βάζεις επιτροπή ή αυτό ε, αφήνεις ε, τον κόσμο από την προσωπική του καλλιέργεια και την προσωπική του... Α, να μην επηρεάσει την κατάσταση. Ακριβώ. Και όσο κάποιο yeah. συμμετέχει περισσότερο, χάρη, νομίζω, εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο που βρισκόμαστε, μπορεί να καταλάβει ότι τέτοιου τύπου πρακτικέ είναι πολύ μακριά από εμά και μάλλον, όπω είπε, κάποιοι περαστικοί δεν έχουν καταλάβει τον τρόπο που λειτουργούμε. Και αυτό είπα εξ αρχή, ότι ε, είμαστε εδώ παρέα με έναν φίλο από τα παλιά, τον Χάρη Αρώνη που τον ξέρω αρκετό χρόνια εδώ και το ένα από του ανθρώπου που εκτιμάω ιδιαίτερω στο Music Heaven και με έναν καινούριο φίλο που γνώρισα χάρη στο διαγωνισμό. Δεν τον ήξερα, πάρει σε μουσική του και τον έχουμε εδώ παρέα μας και μεγαλώνει ευχάριστα έτσι, αυτή ο εδώ δημήτρης η μουσική Ο Δημήτρη ο είναι από αυτά που ακούμε ένα σπουδαίο, όχι μόνο ένα πολύ καλός τραγουδοποιός, είναι και πολύ σπουδαίο παιδί. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη μου εντύπωση. Και δεν τον ήξερε χάρη εσύ, σήμερα θαύχομαι... τον είδε, έτσι. Δεν, δεν ξέρω τον να ακούμε πράγματα από τον Δημήτρη. Συν 10.000 λέει ο Αλφα Wolf, στον Άν Χάρη Αρώνη. Συν 10.000.000, δεν ξέρω αν έχει βάλει ένα αριθμό εδώ. Επίση η, η Καλιόπη Ιλιοπούλου, να σα τα λέω και αυτά, γράφει: Επιστρέφει από τη δουλειά, βάζει music heaven, ακού αυτό το υπέροχο ταξιδιάρικο κομμάτι που ακούσαμε και μεταφέρε ευθύ αλλού. Η αύριο τη στιγμή είπαμε, ρωτάει. Ε, ακόμα ένα πράγμα. Η αύριο τη στιγμή, ναι. Και βέβαια περισσότερο, αν να ακούσετε live το Δημήτρη, στι 7 του. Ιούνι, που θα μας πει περισσότερα αν καιρό για αυτά που θα γίνω στην Πλάκα, που θα συμμετέχει σε αυτό πολύ ωραίο μουσικό δρόμενο. Αυτό που σου hey. έλεγα, Δημήτρη, πριν, είναι ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή τώρα. Αυτή η κοπέλα τώρα που έστειλε το μήνυμα. Ε, ήδη εγώ αυτό που μου έπαιξε το έκανα εικόνα μέσα μου. Χριστίνη λένε οδηγία, ας πούμε, και να ακούει και να ταξιδεύει. Ε, δεν υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από αυτό, φαντάζομαι για ένα τραγουδ Δημήτρη, καρά δεν, δεν συμφωνείς ότι πρέπει να είσαι πολύ βλάκας Για να δημοσιοποιήσεις και να πλασάρεις ένα κομμάτι Την ώρα που έτσι δεν θα ξέρεις Αν πραγματικά το αγαπάει ο κόσμος από μόνος του Δηλαδή δεν είναι κουτό τελείως ε, Τι να το κάνεις Καρή... να εξειδοποιήσεις όλο τον κόσμο Και να σου λένε καλά λόγια Όταν ε, κάνεις αυτή τη δουλειά <Κι> Και να ξέρει ότι όλο αυτό τελικά Εσύ το Έτσι Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στη δυνατότητα να αλλάξει το σκορ και να το κάνει χίλια θα το έκανε και θα ήταν ευχαριστημένος μετά, πραγματικά εγώ αυτό θα το ρωτούσα. Τι να πω, τι να πω... Ε, το σίγουρο, ε, χάρη, ρίχ... καταρχάς να σε θα ευχαριστήσω καταλάζει, το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκανε άλλου τρόπου να προβάλλουν Είχε. τον εαυτό του. Δεν υπάρχει τέτοιος να τους μπλοκάρεις. Έτσι, μπορεί να βγαίνουν στην πλατεία και να φ έτσι είναι. Δυστυχώς ε, το θέμα αυτό με τα προσωπικά μηνύματα είναι ένα ε, πράγμα που από όσο και αν έχω στύψει το κεφάλι μου και όχι μόνο εγώ και όλος ο κόσμος έτσι, που μπαίνει σε αυτή τη λογική δεν νομίζω να υπάρχει τεχνική λύση εφόσον επιμείνουμε να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίζει. Τώρα για να κλείσω αυτή τη κουβέντα ε, και για να πω κάτι που πιστεύω θα το αποφύγουμε σε μελλοντικό διαγωνισμό είναι ότι... Ε, Καλό θα είναι γιατί έγραψε και κάπου ότι η γυναίκα του Κέσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια, εμείς ξέρουμε ότι είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται σε αυτούς που είναι περαστικοί που μπαίνουν και δεν γνωρίζουν πραγματικά καταστάσεις. Καλό είναι λοιπόν να αποφύγουμε στο μέλλον, ε, κάτι που δεν έπαιξε τον παραμικρό ρόλο επαναλαμβάνω στο, στο θέμα των αποτελεσμάτων, αλλά, ε, θα είναι να πούμε η χορηγία να έχουν τελείποτε σχέση με του συμμετέχοντε. Ε, τι θέλω να πω, ότι δεν είναι ανάγκη να δώσει δώρο, ας πούμε, μια δισκογραφική εταιρεία, όταν συμμετέχουν μέλη της ε, στο διαγωνισμό. Ε, και σιγά το δώρο, εντωμετάξει, αυτό Λέει, το πράγμα μπορείς να το κάνει. μόνο σε αυτό το πράγμα. Τι το κάθε δημιουργό, έχει, έχει μια αξία το, το δώρο. Δεν Απλά θέλω να πω, ότι δεν έχει παίξει χάρον αυτό το πράγμα. Κανένα ρόλο και αν κάποιο πει ότι μα, κοιτάξτε πόσα κομμάτια τη εταιρεία πήγανε καλά στο διαγωνισμό, είναι πολύ απλή απάντηση γιατί μια εταιρεία ξέρει να επιλέγει καλλιτέχνε, ξέρει να κάνει καλέ παραγωγέ. Όχι να κάνει, σιγά-σιγά πληρώνουν οι εταιρείε για τι παραγωγέ. Αλλά σίγουρα δημοσιεύονται όμορφε ενορχιστρώσει, ποιοτικά. Ε, είναι λογικό λοιπόν να πηγαίνουν αυτά τα τραγούδια καλά. Δεν έχει παίξει κανένα ρόλο, αλλά δεν υπάρχει λόγο αυτό το πράγμα να, να ισχύει. Δηλαδή, αν Για επιτρέπεις... ποιο λόγο να δίνουμε δικαιώματα, Ακριβώ χάρη. Αν μου επιτρέψει, επειδή εγώ είμαι μία περαστική νότα, <χι> έτσι, η πρώτη εντύπωση είναι να είναι κακή. Το να δω ναι. δηλαδή σε ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχω, κομμάτια τα ε, οποία ανήκουν στον στο χορηγό που, διοργαν... που ουσιαστικά ανήκει στου διοργανωτέ μία ευρεία έννοια του διαγωνισμού, ε, μου έκανε μια κακή εντύπωση. Από την άλλη, ε, είμαι από του ανθρώπου που πιστεύω ότι δεν έπαιξε ρόλο, όπω λε εσύ, αλλά καλό φάνη. Θα στο μέλλον είναι. να αποφευθεί αυτά έτσι, έτσι είναι αυτό θα γίνει στο μέλλον ήταν κάτι το οποίο βέβαια όταν ξεκίνησε η ιστορία από όσο ξέρω οι δεν γνωρίζαν την κατάσταση δηλαδή ότι ο χορηγός έχει κάποιες συμμετοχέ κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, ξέροντα πολύ καλά τη διαδικασία ε, να είναι σίγουροι όλοι ότι δεν έχει παίξει τον παραμικρό ρόλο mm. αυτό το πράγμα. Και ξέρω Μα πολλά από παραμικρό... τα τραγούδια, νομίζω που ήταν συμμετείχα στο διαγωνισμό, είναι δισκογραφημένα, Δηλαδή, έχουν, έχουν ήδη κυκλοφορήσει ω δίσκι. Δεν ήταν το, μονο, το μοναδικό τραγούδι το πρώτο που βγήκε το λόγια, δισκογραφημένο. Μα εννοείται... δεν μιλάμε για το λεωολόγιο, μιλάμε για καμία δεκαριά δηλαδή, κομμάτια, τα οποία ε, σχεδόν όλα μπήκαν στον τελικό. Ε, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. πώς να το πω, Δηλαδή, ε, είναι κάτι που χτυπάει άσχημα σε κάποιον που δεν γνωρίζει ε, τη διαδικασία. Αλλά ε, δεν είναι. Δηλαδή, είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν υπάρχει λόγος να συμβεί και δεν θα ξαναγίνει σε αυτό το πράγμα. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι εδώ δικό μα παιδί, συμμετείχε. Χάρη, τι θε πήρε εκεί στο γκρουπ πίσω, το τραγούδι σου. Νούμερο... Uh, 20 κάτι 20... 20... 20... 20... 20 κάτι λοιπόν 21. Και δεν ακούστηκε <laughs> καθόλου ρε παιδιά ο Χάρης δηλαδή Δεν ακούσε καμία, καμία διαμαρτυρία Ας πούμε να πει με, με ρίξαν Με κάνανε ας πούμε γιατί εγώ Το τραγούδι Λοιπόν πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Χάρη Θέλετε ε, Πριν το ακούσουμε να κάνω μια εισαγωγή Για το τραγούδι Αν και έτσι για το ιστορικό Να μας πει. Πες μας για το ε, τραγούδι εγώ... που θα ακούσουμε Εγώ θα ε... πω μόνο ότι το τραγούδι λέγεται, μου. Έτσι. Αδυναμία μου, ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν υπήρχε καν, αν δεν, υπήρχε, ε, αν δεν είχα γνωρίσει και στη συνέχεια γίναμε και φιλαράκια με τον Zero Project, κατα, mm. όχι κατά κόσμο, κατα, είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, ένα παλικάρι από την Ελευσίνα, ο οποίος είναι αρκετά γνωστός έξω από την Ελλάδα, καθώς η συμμετοχή του σε πάρα πολλά ε, site του εξωτερικού τον έχει κάνει πάρα Πολύ δημοφιλή στου ξένου. Ο Ζήρο γράφει ε, μουσική, ορχιστρική κατά κύριο λόγο. Όχι μόνο ε, γράφει και τραγούδια, αλλά κυρίω γράφει ορχιστρική μουσική. Συμμετείχε και στο διαγωνισμό μα. Ε, αν ε, γίνεται, Δημήτρη μου, να βάλουμε αργότερα το κομμάτι του Zero Project, το ορχιστρικό, στον ίδιο όμιλο με το δικό μου είναι. Ε, πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα, μπί. χάρη αν δεν έχουμε τα τραγούδια ήδη. Αν πλέον ναι, δεν, δεν υπάρχει δυνατότητα play. player είναι μόνο για τα 20 τραγούδια. Που, του τελικού, που μπορεί κάποιο να τα μπορώ να το πλέον. παίξω αυτό από μένα. Τεχνικά γίνεται από το Skype. Από εδώ, όχι, δεν γίνεται. Δυστυχώ, Ο... θα έχει πολύ κακό ηχο. Okay. Δεν πειράζει. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, γνωρίζοντα ε, το, το Zero Project, ε, του ζήτησα μια χάρη. Επειδή είχαν περάσει αρκετά χρόνια από την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά εκεί, πριν στο 2008. Και, έτσι όπως είναι οι καταστάσει και προσωπικά και γενικότερα στην Ελλάδα ε, είναι πολύ δύσκολο πια παρότι έχω πάρα πολύ υλικό έτοιμο στο μου να περιμένει είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ε, παράξω να το κάνω δηλαδή να το ηχογραφήσω, να κάνω μια παραγωγή οπότε μου λέει συγγνώμη γιατί δεν μου στέλνεις ε, έτσι σε, όπως το έχεις, ένα ραδιοφωνικό καστοφνάκι το έχω, ένα τραγουδάκι να σου κάνω εγώ μια ενορχήστρωση σύμφωνα με το δικό μου στέλνι. Να πω εδώ ότι ο Zero Project γράφει κυρίω ηλεκτρονική μουσική, ηλεκτρόνικα. Mm -hmm. ε, μα αφού του λέω, τι σχέση έχει με τη μουσική αυτή, είναι μια μπαλαντούλα είναι. Ε, Μην σε νοιάζει, θα κάνουμε ένα πείραμα και όπω βγαίνει. Του στέλνει λοιπόν το τραγούδι, το ακούει και μετά από λίγε μέρε μου στέλνει ε, το, στον υπολογιστή έτσι, όλη τη βάση του τραγουδιού μια ενορχήστρωση αποκλειστικά στο δικό του το ύφο. Και έτσι πήρα ένα στουντιάκι πάλι φίλων ε, και απλά έβαλα από πάνω τη φωνή μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι περίεργο γιατί ε, ούτε το τραγούδι έχει αυτό το, το υπόβαθρο, δηλαδή άλλαξε τελείω. Και ε, από τη στιγμή που άλλαξε τελείω, καλό θα ήταν να το τραγουδούσε και κάποια φωνή που ταιριάζει σε αυτό γιατί η δικιά μου φωνή είναι, πώ να το πω, πιο βιζαντινή, πιο λαϊκή. Τέλο πάντων, ε, δεν κολλάει πάρα πολύ. Ξενίζει λίγο, στην αρχή τουλάχιστον, όσο προκαλεί το τραγούδι, ίσω. Ε, δεν είναι δηλαδή η, η μορφή η οποία α, θα είπα με το κυκλοφορία και έκανα που να δω έτσι, σε αυτή τη μορφή πώ θα πάει και θα ήθελα, οπότε έβλεπε και τα μπακτέλα μου. Λοιπόν, α το ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλη Σαρμηνέ η συμμετοχή του στον τρίτο διαγωνισμό τραγουδίου του Music Heaven, το τραγούδι αδυναμία μου. Ένα τραγούδι από αυτό που δεν πέρασε στο τελικό, αλλά είναι από το, τα τραγούδια που ενδεχομένω και εσεί όπω κι εγώ κρατάμε. Για την επόμενη θάλασσα θα αν είσαι ξανθία μου διατράχω. εγώ θα γίνω γύμα στα πόδια σου να πεθό κι αν είσαι όνειρο, Κανεί δεν Γιατί εκεί μπορώ να βρίσκω καθένα. Δεν έχω αυτό το κόσμο, το γκρίζο κι αδικό. Ξύπνω και σε κοιτώ τη νύχτα, που πλάει μου πλαίμου σαν ουφαρώ, και νιώθω Παπαγούς Νησί με από κοράλή Κι αν είσαι ουρανός, Θα γίνω εγώ φεγγάρι Να με έχεις κουλαρίκι Στο λίδιστο Κι αν είσαι αγκαλιά Παθιά σου με λύση. Κι εκεί με σειριά θα βρω όλες τις λύσεις Στον κρίζο αυτού του κόσμου να βάζω χρώματα Ξύπνω και σε κοιτώ τη νύχτα Say... Αδυναμία μου με τον Χάρη Αρώνη, το δικό μα Αρών, είναι το τραγούδι με το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό του Music Heaven. Πραγματικά έτσι ιδιαίτερο, ξεχωριστώ, έτσι με πολύ έντονο τον ηλεκτρονικό ήχο. Ε, Δημήτρη, πώ φάνηκε, το έχει ακούσει τώρα. Εγώ δεν είναι ενδιαφέρον αυτό που ήθελα να πω τώρα και να έχει ακούσει κιόλα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σύμπραξη ας πούμε, έτσι, του ηλεκτρονικού ήχου με λίγο πιο λαϊκ, λαϊκή χρειά, α πούμε έτσι, δεν είναι. Ναι, ήταν... Ε, καλά, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που τραγουδάω απλά έπρεπε να ε, φαντάζομαι να βάλω κάποιον άλλο να το τραγουδήσει από τη στιγμή που ε, έγινε αυτή η μορφή ηχογράφησης τουλάχιστον από τα σχόλια αυτό κρατάω ότι ε, ίσως δεν ήταν πολύ επιτυχημένος αυτός ο συνδυασμός ε, βέβαια εγώ ε, έχω εμπιστοσύνη, δηλαδή έχω... Ε, αγαπώ πολύ και τη μελωδική γραμμή, αυτό το ανέβασμα, ε, το μελωδικό που κάνει ε, όσο προχωράει το τραγούδι και τους στίχους, ερωτικές στίχοι βέβαια, αλλά εντάξει είναι μερικά πράγματα που πρέπει να δοκιμάζουμε, να δούμε πώς πάνε. Νομίζω ε, χάρη το είπες, και, το είπες και πριν ότι ήταν ένα σαν πείραμα που έκανες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Το και νομίζω, και ο από αυτά τα πειράματα μπορούν να βγουν και τα πιο ωραία πράγματα πολλέ φορέ. Σε μένει ο νίκο εδώ παιδιά ο Αλφάγου, γράφει μου στέλνει. Μήνυμα, το ύφο του τραγουδίου τη χάρη γράφει, δεν είναι και τόσο δημοφιλέ. Γι' αυτό δεν πέρασε στον τελισμό τελικό, πιστεύω. Έγραψε ο Νίκο. Ε, δηλαδή αυτό το είδο ηλεκτρονική μουσική. Ναι, ε, καλά. Αν το ακούσετε αυτό το τραγούδι με την κηθάρα, θα είναι κάτι. με Την κιθαρά μου έτσι απλά να το πέραξε. Θα δείτε τίποτα. κάτι τελείω άλλο. Αυτό το πεσκάλο που έχει το... την κηθάρα σου και κοντά ναι. να το παίξει με την κηθάρα, να το πει, να το ακούσουμε και ένα πλάκι. Δυστυχώ δεν έχουμε δυνατότητα τώρα κάποια άλλη. Δημήτρη, έχει και θάρα εκεί κοντά. Ε, εντάξει, εγώ είμαι περησυχημένο από το θάρα, γιατί σπίτι μου είμαι. Ωραία. <laughs> Άρα, αλλά Δημήτρη. Δεν ξέρω μέσα από το Skype τώρα αν αξίζει αυτή, Θα γιατί... το δοκιμάσουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί μέσα το, το Skype έχει ένα καλό. Δεν έχει αυτό το τέλειο ήχο που θα θέλαμε. Αλλά μα δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τώρα τρει παρέα. Δύο από του συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και ο Συμπέθερο. Και όλοι οι φίλοι μα εδώ μαζί παρέα. Και να μπορούμε να επικοινωνούμε. Νομίζω είναι, είναι, είναι η καλή χρήση. Τη τεχνολογία αυτή που γίνεται σήμερα, αυτή η δυνατότητα που μα δίνει. Λοιπόν, με πολύ χαρά λοιπόν, έτσι θα ακούγαμε κάτι μια κιθάρας, Κάνουμε μια προσπάθεια. Ενώ σας διαβάζω τι μου έγραψε ο Μπίζεμ 2, σαν απλό ακροατή, λέει θα ήθελα να πω ότι τα όμορφα τραγούδια θα ακούγονται και μετά από αυτό τον διαγωνισμό. Άκουσα πολλά από τα κομμάτια και μπορώ να πω ότι τα περισσότερα είναι πολύ αξιόλογα. Σημειώνει. Και να εξηγήσω εγώ στου ακροατέ ότι ο λόγο που δεν υπάρχουν πια στο player είναι καθαρά τεχνικό. Ε, θέλει είναι τεχνική δυνατότητα δεν είναι δυνατό να υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος στο streaming σε ένα site θα πρέπει να ε, πέσουν λεφτά όλα που δεν υπάρχουν είναι μπορούν να υπάρχουν πάντα όλα τα τραγούδια να τα είναι ενεργά τα λιμπωσδημού μπορεί κάποιος κατευθείαν να στείλει μήνυμα Στου δημιουργού των τραγουδιών, στου συνδέτε, που του πιο και να ζητήσει ό,τι θέλει. Ναζείτε, εγώ, εγώ το έχω κάνει α πούμε, <laughs> χωρί που πάθο, στα αρκετού δημιουργού και έτσι λακέφτησα συγκεκριμά μου, αλλά και τη, την ανάγκη να ψάξουν να δρώ περισσότερα πράγματα από τη μουσική του. Και έτσι με ένα από αυτού είναι και ο Δημήτρη, ο οποίο την αποκρίθηκε, ο Δημήτρη Καρά, το μέλλον, που τον έχουμε πάρει μα απόψε και θα τον έχω μαζί με τον χάρη για ακόμα μισή ώρα που θα είμαστε μαζί, μετά τι 10 έρχεται το Μελλοδρόμιο και ο Χόρχε, ο οποίο έχει ένα editorial μια φορά τη εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ που θα τον ακούσουμε. Ε, τι λέγαμε? Α, Δημήτρη θα σα ακούσουμε, είναι κοντά σου και θα ρε, πες τα θα, θα κάνεις την προσπάθεια. Ναι, ε, ναι, είναι εδώ κοντά μου, Ωραία. δεν ξέρω αν ακούγεται. Μια χαρά. Μια χαρά ακούγεται. ακούγεται καλά. <laughs> θα μας ακούσουν τα παιδιά στο δωμάτιο. Αλλά ακούγεται και η Να πούμε. απ' έξω. Την παλάτα τη υπομονή. <laughs> να πούμε την παλάτα τη υπομονή. Ναι, στην ακούσουμε. Αν πλάκεται. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω. Χάρη. Θα ήθελα... Θα ήθελα. Ναι, βεβαίω. Ήθελα... Έκλεισα το μικρόφωνο για να μην Φανέα. μπαίνουν τίποτα παράσιτα από μένα. <laughs> <laughs> <laughs> όλα μα τα φτιάχνουν στο Δημήτρη. Αν και ε, την παλάτα τη υπομονή θα μπορούσα να αφιερώσω σε, όλο το... ναι. σε όλου του Έλληνε που κάνουμε υπομονή όλα αυτά τα χρόνια με όλα αυτά που βιώνουμε. Ε, θα την αφιερώσω σήμερα στο Χόρχε. Γιατί νομίζω ότι έχει φοβερή υπομονή. Έτσι, δεν είναι. Ναι, δεν το συζητώ. Εγώ προσωπικά, τουλάχιστον με αυτά που διάβαζα, και εγώ. Γενικά, φημίζομαι ω υπομονητικό άνθρωπο, αλλά διάβαζα πάρα πολλά προκλητικά. Δεν ήταν οι απόψει, ξέρετε, πολλέ φορέ, παιδιά. Δηλαδή, είναι ότι απλά διαφωνούσαμε. όπως και σήμερα το που συζητάμε, μπορεί να διαφωνούμε όλοι. Δηλαδή, είμαστε πολλοί άνθρωποι και μεταξύ μα διαφωνούμε. Έχει πολλέ φορέ σημασία ο τρόπο που εκφράζει κάτι. Έτσι, αυτό είναι το ξεχωριστό μήνυμα. Είναι προσβλητικό όταν προσβάλλει σε έναν άνθρωπο που κάνει μια προσπάθεια από την οποία δεν έχει να κερδίσει και τίποτα ιδιαίτερο. Πέρα από αυτό που κάνουμε όλοι μα εδώ σήμερα, το κέφι μα, την αγάπη μα για τη μουσική, γιατί αυτό πιο πολύ μοιραζόμαστε σήμερα. Κανεί δεν πληρώνεται για αυτό που κάνουμε εδώ απόψε. Ε, αυτό που κάνουμε είναι να μοιραζόμαστε η μουσική που αγαπάμε και όταν κάτι το ξεχωρίζουμε να προσπαθούμε να το μοιραστούμε και με άλλου ανθρώπου. Ε, Όπω δηλαδή έγινε με τη μουσική του Δημήτρη, του Χάρη και πολλούν άλλων φίλων που δεν είναι θα προλάβουμε σε ένα δίωρο, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία στις εκπομπές και στους φίλους που κάνουν εδώ το στο ραδιόφωνο του Music Heaven και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες να ακούσουμε κι άλλα. Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε την παράτα της επόμενης Unplugged. Έτσι, να το ελληνικά. Ήμουν στον κόσμο μου μικρός Μα ήταν ωραίο κόσμο. Στις γειτονιάς μύριζε φως, μέσα στο σπίτι δυοσμός. Φώναζε η μάνα μου να μαζευτώ, όταν ο ήλιο χανόταν και στα κρεβάτια μας τα παιδικά γλυκιά νυχτιά πλωνόταν. Χρύπιες αξίες και ιδανικά μας μάθαν στο σχολείο και πλαστικές τυροπητές φτιάχναν στο κοιλικείο. Τους δασκαλούς δεν ένοιαζε Τη γράφει το βιβλίο, το μόνο που τους έκαιγε ποτέ θα πάει δύο. Με τις που ακούω κάθε μέρα Θα τα ντυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα Με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου έχουν μείνει Θα πω σκηνά σαν να με στείλει στη σελήνη Με τις μπλακίες που ακούω κάθε μέρα Κατά την άξω τα μυάλα μου στον αέρα Κι αν πάει κι άλλο αυτή η κατάσταση Δημήτρη Θα πάρω φόρα και θα πέσω από τον πλανήτη Τα ζαρια των πολιτικών έχουν μόνο έξι Μ' αυτά που δώσαν στο λαό βάρια και να παίξει Πώς να σηκώσει ανάστημα και πώς να τραγουδήσει όταν η τσέπη αδιανεί κι όλοι μιλούν για κρίση. Δε γίνεται έτσι ρε παιδιά να πάει μπροστά ο τόπο. Δε είναι μόνο η δουλειά, δεν λείπει μόνο τρόπο. Λύπη ψυχή που δίνει πνοή σε καθ' ανθρώπινη πράξη Λύπουν τα όνια και οι προσευχές αυτός ο κόσμος να αλλάξει Με τις βλακίες που ακούω κάθε μέρα Θα τα δεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου έχουν μείνει Θα πω στην σαν με στήλη στη σελήνη Με τις βλακίες που ακούω κάθε μέρα Θα τα δεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα Κι αν πάει κι άλλο αυτή η κατάσταση Δημήτρη Θα πάρω φόρα και θα πέσω από το Πλανήτη. Νομίζω ότι τα χειροκτήματα επίση έρχονται και από το δωμάτιο επικοινωνία. Δημήτρη. Για Διάλεγα λίγο την ώρα που τραγουδά στο τελεφάνι γιατί σκέφτομαι τον τουγονισμό κάτω. Είναι και αυτό. Αφήνει και στον εαυτό σου έτσι, γιατί λέγανε Ανάπιε άλλο αυτή η κατάσταση, Δημήτρη. Δηλαδή διάλογο που δεν είναι αυτό. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα άκουσα ότι κάποιο Έλληνα αποφάσισε να πάει στον Άρη. Ξέρω να. χάσει κάποια σχέση. Ωραία. Ωραία. Ναι, μέχρι τον Άρη. Αν πει στη Θεσσαλονίκη μπορεί. Μήπω απίβδησε από την κατάσταση στην Ελλάδα και βρήκε διέξοδο εκεί. Ο Νίκο Αλφαουμ σημειώνει. Καλύτερο λέει και από αυτό το διαγωνισμό. Μπράβο Δημήτρη, Καρά, γράφει ο Νικόλα. Συγγνώμη που σα ακούστηκε στην. Το Skype, επειδή συμπιέζει τον ήχο, χαλάει λίγο την ποιότητα. Δεν είναι το ύφο του τραγουδίου τέτοιο που δεν ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι ωραίο που είναι και απλά το γράφει ο Νικόλα. Μπράβο, αφιλήθη, γράφει ο Τιτέρβι, τι είχε και πει. Έτσι να το έστειλε η συλλογή. Που σημαίνει ακόμη και να δείτε. Και το έχει πολύ ωραία φωνή και έκανε πάρα πολύ ωραία κομπή. Η καλύτερη φωνή του Radio Music. Και όχι μόνο. Ακριβώ. Τι άλλο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Τι λέτε, θα μα πει ένα Δημήτρη από αυτά που είναι αγαπημένα σου. Που δεν μπορεί να μην είναι δικό σου να είναι τραγούδι που γενικά το λε στα live και σου αρέσει. Για ακούστε εδώ τον Δημήτρη, γιατί και ο Αλφαγούλφ έχει μουσική σκηνή. Το εκπληκτικό Night Out. Και τα παιδιά που ακούνε εδώ στη Μποάθη στο, στου Βατράχου, νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα εκτό από το live που θα γίνει έτσι και λέω στο music heaven να ζεστέλνετε τα βράδια μα. Έτσι να έχουμε περισσότερε προτάσει από πολύ ενδιαφέροντε μουσικού όπω είναι ο Δημήτρη Καρά και ο Χάρη ο Αρώνη, ε, ο πολύ καλό μα φίλο, αλλά και μουσικό. Να μην ξεχνάμε και αυτήν την ιδιότητα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάποιο κομμάτι να ακούσουμε και. Έτσι να έχω λίγο χρόνο να σκεφτώ κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν Ένα μόνο <laughs> έχουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, εσύ χάρη πιο ξεχώρισες από το διαγωνισμό. Υπάρχει κάποιο Α, που... Είναι, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Ένα έτσι που ε, πιο ε, πολύ... Για μισό λεπτάκι να, να πάω στα αποτελέσματα. Αν και λοιπόν από τον τελικό να... Που έχεις τη, από τα πρώτη κοσάδα που έχει τη δυνατότητα όχι μόνο, πλέει υπά, ναι, υπάρχουν και μερικά που, τα, που κάποια που μου άρεσαν εμένα που τα έχω ήδη κρατήσει πούμε, κάποια από αυτά αν είμαστε τυχεροί και έχουμε, ε, πώς, έχουμε κοινή ε, καταρχήν το τέταρτο το παίξαμε του Βασίλη του Παμπανιάρη το, το, το, σε αυτό το πλανήτη αυτή τη στιγμή σε ναι, αυτό το πλανήτη δυνατότη, αυτή τη στιγμή όχι δεν το παίξαμε βασικά δεν παίξαμε και πάρα πολλά σήμερα από το διαγωνισμό πρέπει να σα πω και έχουμε 20 λεπτά ακόμα αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία, ακούσαμε, ακούσαμε ήδη τι μέρε που πέρασαν και τι μέρε που θα έρθουν να ακούσουμε κι άλλα. Ε, δεν τα το ακούσαμε το, σε αυτόν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, αυτό θε, αυτό ξεχώρισε Δημήτρη. Α βάλουμε αυτό, α βάλουμε αυτό. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το ξεχώρισα και εγώ αυτόν πολύ ωραίο κομμάτι. Σε αυτόν τον πλανήτη, αυτή τη στιγμή, Βασίλης Μπαμπανιάρη, όλα. Ερμηνεία, μουσική, στίχου. Τραγωδοποιώ. Είναι το μέλο Blues Label 69. Ε, το link είναι ενεργό, πατάτε πάνω αν θέλετε και στέλνετε μήνυμα στους δημιουργού, είναι πραγματικά πολύ ωραίο ε, για έναν δημιουργό να παίρνει ένα μήνυμα που για από κάποιον που ξεχώρισε τη μουσική του πάμε να ακούσω αυτό το τραγούδι, το ξεχώρισε ο Χάρης, ο Άρον και αμέσως μετά έχουμε μας χωστάει ένα live ακόμα μια που έχει την κιθάρα δίπλα του ο Δημήτρης Καράς σε αυτό το πλανήτη, πούντο ωραίο το παρουσίωσατε το έχω έτοιμο και το χάνω πάντα. Λοιπόν, οργανωμένος, Ανοργάνωτο. Μπορεί να σου βάλει ένα μουσικό χαλί, αν θες από κάτω. <laughs> Τι πάει τηλέφωνο. <laughs> Παίξε κάτι, ναι. Ωραία. Έρχεται. Χτυπάει τηλέφωνο. Πάμε. Mm. Σε αυτό τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. τον το πλανήτη αυτή τη στιγμή Λάσπες καλύπες παιδιά στη βροχή Προσφύγες μάνες αθώοι νεκροί Κάποιος πλουτίζει, δόξα γεμίζει Κάποιος για όλα διαφορεί Σ' αυτόν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή Σε, λαθορί, σε σώμα σπασμένο κι ψυχή. Κάποιο περνάει και προπερνάει κι κι αυτή τη στιγμή Η Ρόχαρς είχεται στρελή Και μία βόμβα έτοιμη να εκραγεί Κάποιος φοβά Κάποιος θυμάται Κάποιος πατάει το Αυτή τη στιγμή είναι τραγούδια δικά μας Τα νιώθουμε Η δεν έχει καθόλου άδικο. Είναι έτσι. Νομίζω ότι, νομίζω ότι τα ξέρουμε αυτά τα τραγούδια, ότι τα τραγουδούσαμε εδώ και πολύ καιρό και θα έχουμε να ακούμε πραγματικά. Είναι πολλά από αυτά τα τραγούδια που θα μείνουν, το καθένα μα διαφορετικά και για αρκετού από εμά τα ίδια, για πολύ καιρό. Από τα τραγούδια του τρίτου διαγωνισμού. Πολύ λίγα είναι αυτά που θα καταφέρουμε σήμερα για το τέταρτο που μα απομένει ακόμα να ακούσουμε παρέα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μα πολύ χρόνο για να γνωρίσουμε καλύτερα και του δημιουργού και τα τραγούδια του. Ε, καλησπέρα Έχει ένα σ... μήνυμα από παλιό σειρά σου. Ποιο είναι, τι μήνυμα, τι διαβάζει, Πραγματικά το πολύ τζα... καλό κομμάτι. Τα, τα θερμά συγχαρητήρια στον Δημήτρη από Μυτιλίνη από μια σειρά του. Βέβαια δεν ξέρω ποιον από του δύο Δημήτρη δεν σε εννοεί. Αμάλλον για μένα πρόκειται. Με τη Λίνη, ναι, φαντάζομαι ποιο ήταν. Γιατί εγώ στη Μετειλή δεν έχω πάει. Άρα, θα, άρα Α, στο συνεπίτριο. Χρημπήτρη... GJ Captain. GJ Δεν G. μου λέει G. κάτι τώρα. Ναι. Το... Ε? Μπορεί να είναι ο Λαμπίτη, δεν είμαι σίγουρο είναι από τη σειρά που ήμασταν δόκιμοι μαζί. Την καλησπέρα είμαστε με τη Λίνη τότε. Χαίρομαι γιατί με τη Λίνη δεν σίγουρο. είχαμε μέχρι σήμερα. Έχουμε Κύπρο, έχουμε Θεσσαλονίκη και με η Κρήτη. Μπορεί στο 265 τεστ το Μανταμάζο. Χαίρομαι. <laughs> Ωραία με τη Λίνη. Ποιον θα γαμπαίνει στον νησί, Δημήτρη, ή πώ πα διακοπέ το καλοκαίρι, ε, κυρία, η, Λευκάδα, η Λευκάδα είναι σίγουρα αδυναμία μεγάλη. Πιστεύω ότι συνδυάζει πολύ ωραία θάλασσα και, και πράσινο. Ε, οπότε σε πρώτη φάση αυτό θα ψήφιζα. Λευκάδα, ε, ε, Χάρη. Ε, δεν έχω συγκεκριμένη προτίμηση. Όπου να είναι, φτάνει να μπορεί κάποιο να κάνει διακοπέ. Αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχει ένα μέρο που αγαπά ιδιαίτερα. Θα, θα γράψει ένα τραγούδι, α πούμε, γι' αυτό. Ε, Συγκεκριμένα ένα μέρο, όχι. Εντάξει, αγαπώ τη Σκόπελο γιατί ήταν το πρώτο νησί που έκανα διακοπέ Πιτσυρικά, αλλά δεν έχω αφήσει και κάποιο νησί να σου πω που να μην έχω πάει και να μην το έχω λατρέψει. Το επόμενο τραγούδι. Είσαι έτοιμο, Ζε Δημήτρη, ε, Ναι, Κουρδί. Ωραία, <laughs> λοιπόν, το τραγούδι που θα πει, λοιπόν, θα το αφιερώσουμε καταρχήν στη Μητυλίνη. Στο, στη... Στον JJ Κάπτιλ που μα ακούει, μια που είναι η πρώτη φορά που έχουμε εδώ ακροατή από τη Μητυλίνη. Και... Δεν, θα είναι, δεν θα είναι δικό μου τραγούδι, πειράζει. Θα είναι, okay. είναι, είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που αγαπά που τα λε και στα live. Να σα πω ότι 7 Ιουνίου Παρασκευή ημέρα στην Πλάκα ο Δημήτρη θα είναι εκεί. Συμμετέχει σε ένα μουσικό δρόμενο, θα μα πει περισσότερα γι' αυτό. Πώ λέγεται, θυμισέ μου λίγο, Δημήτρη. Είναι το Fringe, Fringe Festival. Fringe Festival, λοιπόν, εγώ δεν το γνώρισα, να από κάτι μάθαμε και σήμερα. Ε, Fringe Festival, 7 Ιουνίου θα συμμετέχει ο Δημήτρη Καρά και. Θα το... και όποιο θέλει θα... στην πλάκα θα είναι στη Βρυσούλα, θυμάμαι καλά. Στο Βρυσάκι. Κοντά ήρθατε, <laughs> <Όταν έπαιζε, laughs> εντάξει. Κοντά <laughs> ήρθατε στο Βρυσάκι. Το Βρυσάκι είναι μουσικό χώρο. Μουσική σκηνή. Στην Όχι μόνο μουσικό, είναι γενικότερα κέντρο έτσι, πολιτισμού και πολιτισμού. 7.30 ώρα το απόγευμα, 7 Ιουνίου, σημειώστε το από τώρα. Αν και θα τα ξαναπούμε αυτά. Ε, ε, ένα ντροπαλό επισκέπτης λέει Δημήτρη, συγχαρητήρια, είσαι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν είναι για μένα αυτό, βέβαια. Λέει πε Πες το όταν σε, όταν σε αγγίζω. Μας ζητάει τροπαλός επισκέπτης. Δημήτρη, λοιπόν, εσύ αποφασίζεις. Εμείς περιμένουμε, είμαστε όλοι αυτιά. Λοιπόν, τα έχουμε ανοίξει διάπλατα. Και σε ακούμε. Ας είναι έκπληξη. Ε, Πες ε, ότι όταν σε αγγίζω είναι, θέλει κάποια προετοιμασία, ε, θα παίξω ένα τραγούδι του Ανδρέα Θωμόπουλου. Στίχους και μουσική του Ανδρέα Θωμόπουλου. Είναι από το, από το δίσκο του Ασυμβίβασ ε, πάει πίσω στο 1979 και λέγεται στον ύπνο μου και περιγράφει έτσι ε, πολύ ωραίες εικόνες. Καμιά φορά χάνουμε, χάνουμε το στόχο, χάνουμε τις όμορφες εικόνες ε, κυρίως από, επηρεασμένοι κυρίως από, την, από το περιβάλλον και την εποχή μας και γι αυτό έχει σημασία να τις αναπαράγουμε τις ωραίες εικόνες για να τις βάζουμε στόχους. Στον ύπνο μου απόψε είδα πάλι πως ήμουνα λέει σοφός οι άνθρωποι γύρω χορτάτη κοιτούσαν και βλέπανε πως κυλούσε γλυκά η ζωή τους Αφέντε κακό πουθενά χιλιάδες παιδιά στα ποτάμια ξαρεύανε φω στα νερά χιλιάδες παιδιά στα ποτάμια ψάρευανε φω στα νερά. Στον ύπνο μου απόψε πάλι πως είναι να λέει σωστός Πώ δεν τραγουδούσα μονάχος και ο φόβος φευγάτος κι αυτός δεν είχαν αξία τα λόγια δεν είχε ο Ιούδας Και το πιο περιέργο απ' όλα Φωλιά η βουλή για πουλιά Και το πιο περιέργο απ' όλα Φωλιά η βουλή για πουλιά Έλα, μόνο εγώ χαιροκροτάω. Ναι. Τι ωραίο στίχο του Δημήτρη. Εγώ το έχω μείνει αποσβολωμένο οπότε γι' αυτό χαιροκρότησε μόνο εσύ. Πολιά η βουλή Με... για πουλιά. Πάρα πολύ ωραία. <laughs> ε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε και την κοιθάρα και μα είπε και ένα-δύο τραγούδια. Για του τρωπούλου επισκέπτε που ξέρω. είναι η Ήρρινα και ο Γιώργο, μου λένε εδώ. Είναι, είναι φίλοι σου, τους ξέρει. Είναι τα ανιψάκια μου, τα αγαπημένα μου <laughs> Πάρα πολύ και ωραίο όνομα. Η Ήρρινα ή η η ναι, βέβαια, ναι. Η Ειρήνα, πολύ ωραία, και ο Γιώργο, λοιπόν, είναι, που είναι η παρέα μα. Ε, ο Χάρη και ο Δημήτρη που κάνουν παρέα σήμερα και μα κάνουν παρέα φίλοι εδώ στο Πέστο Τραγουδιστά Τραγουδιστάν. Ε, μια εβδομάδα σχεδόν μετά το λήξη του τρίτου διαγωνισμού του Music Heaven, ο Δημήτρη με τη θέση νούμερο 14 στην στη συγκατάταξη του τελικού. Ο Χάρη δεν πέρασε στο τελικό, το τραγούδι του, αλλά το ακούσαμε και αυτό και νομίζω είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν μας άρεσαν και δεν πέρασαν στον τελικό, γιατί ενδεχομένως δεν ακούμπησαν τους περισσότερους από τους αλλά το κάθε τραγούδι πλέον θα πάρει το δρόμο. Τι έχουν βγει όλα στον δρόμο, μάλλον τώρα, και πηγαίνουν <laughs> και ο καθένας ε, κρατάει ό,τι του αρέσει από όλο αυτό. Το ε, περισσότερο, Δημήτρη, είναι, αν μου επιτρέπεις, μια, μια φορμή να ακουστούν τα τραγούδια όλα, ε, γιατί το νούμερο δίπλα σε ένα τραγούδι δεν έχει καμία θέση. Καμία, απολύτως. Δεν συζητή, καμία, μάλιστα, έτσι. όχι μόνο να ακουστούν, αλλά και να γραφτούν, γιατί να πω εγώ ότι πάρα πολλά τραγούδια γράφτηκαν με αφορμή το διαγωνισμό. Δηλαδή, είναι πολύς ο κόσμος που έμαθε ότι θα γίνει ο διαγωνισμός και μπήκε στο στούντιο ή στο home studio, τέλο πάντων, και κάτι ειδικά. Οπότε, γενικά, τέτοιες καταστάσεις βοηθάνε τη μουσική να, να γεννιέται, Μεγάλο να διαντίδεται και όλου εμάς βέβαια να ξεφεύγουμε γιατί με όλη αυτή τη μαυρίλα που έχει πέσει πάνω από τη ζωά μα, πάνω μας έτσι, χρειαζόμαστε αυτή την ανάσα χρειαζόμαστε αυτό το φως έτσι, το οποίο να μας δείξει ότι υπάρχει ελπίδα στην άκρη του τούνελ και η μουσική νομίζω φίλοι έχει αυτή τη δυνατότητα να μας δίνει αυτή την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να προχωράμε Σιωπή, συμφωνείτε μαζί μου δηλαδή. <laughs> εννοείται, εννοείται. <ενοείται>, <laughs> τα είπε πολύ ποιητικά και ωραία. Α, χαίρομαι που το βρήκατε έτσι. Α, να βρήκα το τραγούδι που μου άρεσε εμένα, παιδιά. Το έχω κρατήσει, γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε πλέον. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν πέρασαν. <laughs> δεν θυμάμαι καν σε ποιο γκρουπ είναι. Έχω στείλει και στον δημιουργό του ένα μήνυμα ότι μου άρεσε το τραγούδι. Θέλει να το ακούσουμε και αυτό λίγο. Προλαβαίνουμε. Πήγαμε. Λοιπόν, ο δημιουργό λέγεται Χρήστο Μαλτέζο. Έψαξα να βρω περισσότερα πράγματα στο διαδίκτυο, δεν βρήκα τίποτα. Πέρα από τη συμμετοχή του, το τραγούδι του στο διαγωνισμό μα. Από την πρώτη φορά που το άκουσα, μέσα στο διαγωνισμό, μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, Εσεί σας λέει κάτι αυτό που το όνομα Χρήστος Μαλτέζος. Το τίτλο του τραγουδιού, Μετά από καιρό λέγεται το, Ο... το... τραγούδι. Ευκαιρία να το προσέξουμε. Τώρα. Λοιπόν, Έξε... αυτό το τραγούδι λοιπόν, είναι ένα από τα 12 που έδωσα εγώ στο διαγωνισμό, δεν πέρασε πουθενά, πλέον δεν υπάρχει και player, άρα δεν μπορεί κάποιο να το ακούσει. Έχω στείλει μήνυμα και στον δημιουργό, δεν έχω βρει τίποτα άλλο ειδικό στο διαδίκτυο. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα απόψε, μου άρεσε πολύ όμω. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε λίγο και μετά να πούμε καληνύχτε και να προετοιμαστούμε γιατί ακολουθεί ο Χόρχε στι 10 με το μελοδρόμιό του και η Αλκαιόνη η οποία είναι για σας που ξενυχτάτε θα μα πάει από τι 12, κλείνει τη μέρα την Πέμπτη και ανοίγει την Παρασκευή εδώ στη Μπαρία, στην ομάδα τη Πέμπτης με τι Αλκαιονίδε νότε τη. Πάμε να τα ακούσουμε όλοι και να πούμε τις καλλιλίκτες μας Χρήστος Μαλτέζος μετά από καιρό ένα τραγούδι που δεν πέρασε αλλά στον συμπέθερο αε, είναι από αυτά που θα μείνουν <Κι> Τόσα δάκρυα στον αέρα πια δεν με ούτε αυτό Που έτρεχα και πονταρά <άσυνα> στο έ. Ζήταγα μια υπόσχεση από σένα, την έμπρανας ψήθει παλό. για λίγο στυχά πολύ το ψέα. Μετά από καιρό αγαπάμε, στο νέο αφού τελειώσει ο χώρος, στο τραύμα τη γνώση ακουπάμε, το έζη και το εγώ συγχώ. Στο χρόνο που συνέχεια πατάμε Βλεχτήκαμε μάγιο όνειρο Απ' το εδώ στο ποθό περπατάμε Με πάντα χαμένο ρυθμό Το είναι αργά Γιορτάζω εδώ Τρελαιό Δε θα έρθω ξανά εδώ Το μικρό κεφάλι μου χαμένα Τα χώμα βαθιά με συμπώνω Όλα παιδικά σχεδίαζα Ήσω Ίσως ίδιο το σαράκι και για σένα Κάπου εδώ όμως στρέφω αυτό; Από μακριά και αγάπη ναι μετά από καιρό αγαπάμε στο λέω αφού τελειώσει ο χώρος στο τραύμα τη γνώση ακουπάμε το εσύ και το εγώ συγχώρω στο χρόνο που συνέχεια πατάμε πλεχτήκαμε μα άγιον απ' το εδώ στο ποθό περπατάμε με πάντα χαμένο ρυθμό, το είναι αργά. Γιορτάζω εδώ, τρέμω μαλαίω Δεν θα έρθω ξανά εδώ, δεν κάνω εγώ για εδώ Πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία φωνή ε. Αυτό ήταν παιδιά Εγώ Λιώ. όταν το άκουσα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και ας πούμε εγώ περίμενα ότι θα πάει ψηλά Τελικά, να, αυτό είναι Παπό τη φαίνεται δεν άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο, δεν πέρασε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμω, έχει κάνει το δρόμο του. Δεν είναι σίγουρο ε, ε, αν επιτρέπη αυτό. Μπορεί να μην το άκουσαν πολύ το κομμάτι. Και αυτό ναι. βέβαια, και αυτό Εγώ αυτό ήθελα να πω ότι αυτό το κομμάτι, επειδή παιδιά μιλάμε για 3 κοντά 20, 320, 318 τραγουδιά. Πρέπει να έχεις πολύ πολύ χρόνο να κάτσεις να τα προσέξεις όλα και δεν είναι από τα κομμάτια που σου τραβάνε την προσοχή έτσι μια απλή πλήκη και μια φωνούλα σκέτη για να κάτσεις να το ακούσεις πολλές φορές έτσι να το προσέξεις. Αυτό δείχνει ότι είσαι πολύ καλός <laughs> ακροατής συμπέδερε. Δηλαδή... Αυτό το κομμάτι προφανώ εγώ το προσπέρασα γρήγορα. Ενώ τώρα σε ένα ολοκληρωμένο άκουσμα και πιο προσεκτικό, βρίσκω ότι πέρα από την πολύ ωραία φωνή του, του ανθρώπου που τραγούδησε, ήταν και ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Counter damage, ακριβώς. Και πώ ακόμα έχουμε να ανακαλύψουμε παιδιά. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ο διαγωνισμό. Γι' αυτό ακριβώ και θεωρώ ότι εμ, εμ, τόσ, όλη αυτή τη φιλολογία που ακολούθησε το διαγωνισμό έτσι, πολύ άδικη. Γιατί να γνωρίσαμε έναν άνθρωπο εγώ προσωπικά που επίση. Θα μου μείνει ερωτηματικό και ελπίζω να βρεθεί μια ευκαιρία όπω σε υποψηνεί να τον έχουμε κοντά μας το χωριστό Μαλτέζο και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε και γνωριστήκαμε έτσι λίγο περισσότερο με τον Δημήτρη Καρά, το μέλος... Bensonas, που μα έκανε τη χαρά να είναι η παρέα μας εδώ απόψε, να ακούσουμε τραγούδια του, να μα τραγουδήσει με την κιθάρα του. Επίση, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Χάρη Αρώνη, που μετά από αρκετό καιρό τον έχουμε πάρει στο ραδιοφωνό μα και είναι μεγάλη χαρά για όλους μα και την εκφράση που έχουμε ευχαριστούμε, Δημέτρη, γιατί. Ελπίζω για χάρη να σε έχουμε συχνότερα. Το πέστο τραγουδιστά είναι πάντα στη διάθεσή σου και στη διάθεσή σα. όπου θέλει, εδώ να αρχίστε να τα λέμε, να τραγουδάμε και να, να μοιραζόμαστε δηλαδή. Αυτό το, που είναι η, μια, μια από τι πολύ μεγάλε μα αγάπες που είναι η μουσική, με φίλου διαδικτυακού όπω ήταν η Μέρη ο Αλακάζουμ, η Αλκιόνη, ο Μπαμπκάλ, ο Φιλιμέγκα Νίκο, η Μάσπα, ο Μάσπα, η Moonchild, η Σίλια, ο Travelog, οι φίλοι εδώ που ήταν που μα άκουγαν εκτό όπω ήταν η Χθή, όπω ήταν η Ευαγγελία Σακελάριου, ο Αλφαβούλφ, ο, ο Χρήστο Μουστάκα, οι ντροπαλοί μα επισκέπτε, εσεί που δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοι Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10. Ε, την Καληνύχτα μία από τον Δημήτρη Καρά. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Ε, να πω ότι ήταν πολύ όμορφα. Δεν το περιμέναμε. Πρώτη φορά που βγαίνω ε, ε, σε μια εκπομπή και ήταν ένα πολύ όμορφο δίωρο ε, και με τα μηνύματα όλων των ανθρώπων ένιωσα ότι είμαστε μια παρέα. Έτσι μέσα από την εκπομπή, αυτό μια Αυτό ακριβώ είμαστε, όλοι. Δημήτρη. Αυτό ακριβώ είμαστε, αυτό ακριβώ θέλουμε να είμαστε. Μια παρέμει αυτό το. Πολύ Αυτό είναι το music Αυτό παιδιά, κρατήστε το έτσι. Είστε επανυδή, λοιπόν, και, να πούμε έτσι. Η ευχή μου εμένα, έτσι καληνυχτίζοντας και όλου όσους μας άκουσαν, ε, είναι οι άνθρωποι που με αφορμή το διαγωνισμό ε, μπήκαν και γνώρισαν mm. αυτή την όμορφη διαδικτυακή κοινότητα, να παραμείνουν, να δουν ότι έχει μέσα πολύ αγάπη και, πολύ, και ανθρώπους πάρα πολύ αξιόλογους. Καλλιεργημένου και γενικά είναι ωραίο να συμμετέχει σε, σε αυτό το όμορφο πράγμα που μα έχει φτιάξει ο Χόρχε εδώ και 10 χρόνια και το ζούμε. Αισθανόμαστε πολύ όμορφο να είμαστε μέλη αυτή τη κοινότητα. Καληνύχτα σε όλου. Να, πούμε... να πούμε στο Ιπανιδίν. Στο Ιπανιδίν, βέβαια. Σαφέστατα, καλή μα αντάμωση. Να τα ξαναπούμε λοιπόν. Ε, ακολουθεί ο Χόρχε και το μελλονδρόμιο. Και εμεί ραντεβού εδώ πάλι την επόμενη Πέμπτη. Ακούσαμε πολύ λίγα από αυτά που θέλαμε να ακούσουμε. Αλλά όπω βλέπετε, ένα-δύο ώρα δεν φτάνει. Με αυτή την καταπληκτική παρέα που είχαμε και μοιραστήκαμε όλοι. Εδώ με τον Χάρη Αρώνη και τον Δημήτρη Καρά. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη πάλι στι 8. Ε, να έχετε ένα καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Και βεβαίω να τα ξαναπούμε. Καληνύχτα. Έχετε ο και το Μελοδρόμιο. Ευχαριστώ, παιδιά, και πάλι. Καλό βράδυ σε όλου. Καλό βράδυ σε όλου. Έχει πιει ο συμπέθαρος, τι όλα Δες τον, αρχίζει σιγά σιγά Έλα συμπαθέρε να ζήσουμε Να χαιρόμαστε, κανιφεύξε να πιάνει το χορομάλι Δώσ' τον, δώσ' τον Δώσ' τον σε λίγο να τη στήκω Έλα συμπέθαρε <laughs> Άι <Άη>, τι συμπέθαρε <laughs> Δες <Δεστάμε>. τον <laughs> Εβίβα συμπέθαρε Εβίβαια Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Ο συμπέθερος στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Λάθος παιδιά, κάθε Πέμπτη είναι. Μην ακούτε που λέει. κάθε Σάββατο. Κάθε Πέμπτη στις 8. Καληνύχτα. Ο Χόρχε έρχεται.